στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας Χαλέπι Αλέπω στα Αγγλικά ναι. ε, Θα πιάσουμε λοιπόν τον ίδιο Να πω κάτι ναι, ναι, βέβαια, Να βέβαια. σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες ε, Πάντα μου αρέσει η εκπομπή σου και το ξέρεις γιατί την παρακολουθώ έτσι, όπως κάνεις και πολύ ωραίες, πολλά, πολλά ωραία αφιερώματα και γι' αυτό ήταν πολύ έτσι, μεγάλη τιμή να έρθω να, να πούμε ό,τι θε. Και εγώ να σε ευχαριστήσω που έχεις στήσει το σταθμό. <laughs> <laughs> που χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε τώρα αυτή η εκπομπή. Και έτσι το σκεφτόμουν να... Ξέρεις πολύ καλά ότι ναι. η λέξη sharing είναι το μυστικό της συνταγής. Έτσι. Και σκεφτόμουν λοιπόν αρκετό καιρό ότι... Ε, γνωριζόμαστε, α πούμε, εμεί οι δύο, π.χ. 7-8 χρόνια, αλλά επί τη ουσία νιώθω ότι δεν σε ξέρω, δεν ξέρω δηλαδή, την ιστορία σου από την Οπότε λέω: Τι καλύτερη ευκαιρία να μάθω εγώ, να μάθουν και οι ακροατέ. Σωστά. Ε, Γεννήθηκε λοιπόν, όπω μα είπε, στη Συρία και υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που την ανέβασα και στο πρόμο του Page. Μπορείτε να δείτε τον όμοιρο ε, Πιτσιρίκο ε, πάντα σοβαρό. Πάντα πάντα. Και πάντα καλοντιμένο. Αν είμαι ρωσικό. Πώ είναι λοιπόν η ζωή για τον μικρό Όμηρο εκεί από τη γέννησή του μέχρι την, δεν ξέρω, την εφηβική ηλικία, α πούμε, να πιάσουμε από εκεί το νήμα. Εντάξει. άγχος για το σχολείο, να μεγαλώσει, οι αναμνήσεις παραμένουν παιδικές όμορφες και ε, κάποια μικροφώνη κάποια, κάτι ακούγεται. Ε? Κάτι είναι ανοιχτό. Ναι. Ναι. Πού? Μ, μάλλον από το λάπτοπ. Μάλιστα. Ναι. Okay. Λοιπόν, ήταν μια εποχή η οποία ήταν πολύ πιο ρομαντική, θα έλεγα. Ρομαντική. Ήταν εποχέ που όλα εποχη οποια ηταν πολυ πιο ρομαντικη θα ελεγα ρομαντικη ηταν εποχες που ολα ειχαν αξια Α πούμε, το να έχει ένα τρανζίστορ ή ένα ρολόι στο χέρι ήταν μεγάλη υπόθεση. υπόθεση. Και το λέω ραδιόφωνο γιατί, γιατί το ραδιόφωνο αυτό μου έκανε να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο μέσα από τις μελωδίες, μέσα από το, αυτό το που σου έλεγα λίγο πριν εκτός αέρα. Ε, το τρυπητό που ήταν σαν σιρωτήρι mm -hmm. τα παλιά τρανζίστορ, οπότε έφευγε ο πατέρα μου για δουλειά. Εγώ άρπαξα την ευκαιρία να πάρω το τρανζίστοράκι το του mm -hmm. και να το... Να γρατζουνίσω λιγάκι με την Βελόνα, έτσι τη λέγαμε, για να ακούσουμε το RMC, Radio Monte Carlo. Αυτό και... ήταν τοπικό ραδιόφωνο ή, όχι, ή κάποιο διευθυντικό. Όχι, δεχνές. αυτό το άκουγες, Είχε αναμεταδότης στην Κύπρο ναι. και είχε εκπομπές και στα γαλλικά και στα αραβικά. Και ήταν Αραβο, η βάση, αραβόφωνο. Η βάση του ήταν όντω στο Μοντεκάρλο. Στο Μοντεκάρλο. Είναι wow. αναμετατώ, αναμετατώ, αναμετατώ, αναμεταδότη, ναι, συγγνώμη, στην Κύπρο. Στην Κύπρο και το βράδυ αφού πάντα ακούς ε, μεσαία υπάρχει όταν βραδιάζει τα mm -hmm. μεσαία ακούγονται ναι. πιο καθαρά Όντως. λοιπόν περιμέναμε να πάει να νυχτώσει να πάει ο ήλιος γιατί ναι. ο ήλιος δεν αφήνει να, να τα φτάσουν κύματα, κύματα με, μακ, μακρινά ακούγαμε και το Voice of America ναι. αραβόφωνο και αυτό ναι. και αγγλικό Ξεκίνησε η μετάδοσή του 7 το απόγευμα με 12 το βράδυ. Και βέβαια υπήρχε και ειδήσει, αλλά προς το βράδυ υπήρχε η εκπομπή το Hit Parade. Mm -hmm. Soul, yeah. disco τότε, κλασική τα πάντα. Ε, αυτό ήταν το ενδιαφέρον, εκεί ταξιδεύαμε όλοι. Να πω κάτι στους ακροτές, το είχαμε συζητήσει κάτι δύο, αν θυμάσαι πριν κάτι, κάποιες εβδομάδες. Ε, εκείνη την εποχή η Συρία ήταν ένα τελείως ελεύθερο κράτος, χωρίς ε, πολεμικές σειράξει. Γιώργος με αν κάνω λάθος. Υπήρχαν πάντα σειράξεις πολεμικές. Να. Η Μέση Ανατολή πάντα έβραζε. Mm -hmm. Αλλά... Εντός του, του κράτους όμως δεν υπήρχε ας πούμε. Όχι, υπήρχε Να. ένας συμπα για συμπαγή χώρα όπω ναι. όλε οι χώρε. Θέλω να πω ότι δεν υπήρχαν αστείοι. Χωρί πούμε... εμφύλιο θέλετε. Ναι, να ναι. Οι ναι. ε, ε, περιορισμοί πολιτισμικη μουσουλμανική προέλευση. Όχι, όχι, μας. όχι. Αυτό ναι. τώρα δυστυχώ κανεργήθηκε ναι. τώρα για κάποιο λόγο το οποίο ειδαν ότι η συνταγή τελικά απότυχε και ξαναγυρίσανε πάλι ναι. στην κανονικότητα, mm. νομίζω. Και εύχομαι κιόλα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Οπότε ο μικρό όμιλο άκουγε τι μουσικέ του ε, ναι. ανενόχλητος Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, όχι δεν υπήρχε ένα τέτοια πράγματα Οι δεν... δικοί σου τι ακούγανε στο σπίτι Ενώ ποιες ήταν ας πούμε οι δικές τους Κοίτασε, επιρροές Όταν ε, τα παιδιά ξέρεις Το παιδί πάντα έχει Το παράξενο Συναίσθημα Να ψαχολεύει Να mm -hmm. ανακαλύψει πράγματα να, ναι. ε, Το πρώτο πράγμα που ανακάλυψα ήταν ε, το, ε, το έπιπλο που είχε Μέσα ένα πικαπ Δίπλα α, κάτι. Αυτά τα μεγάλα, τα συνθέτα, ναι. δεν είναι μόνο αυτό. Ηταν ένα πικά που είναι ωραίο, μπροστά δεν φαίνεται τίποτα. Đουλαπάκι. Ένα χεράκι ναι, ναι. και κάνει ένα κλακ και πέφτει προ τα κάτω και βγαίνει το πικά, α πούμε. Ναι. Και τώρα πιτσιρικά να λε, τι είναι αυτό το πράγμα. Και που γυρίζει, πώ γυρίζει α. Ναι, ναι. Δίπλα του, βέβαια, ένα άλλο ε, ντουλάπι που έχει μέσα του δίσκου. Ναι. Εκεί, βέβαια. Απαγορεύεται από ναι. τον πατέρα μου αυστηρό να μην το χρησιμοποιούμε βέβαια για το καλό μας γιατί θα γρατζινούσαμε τους δίσκους με βελόνες και θα χανόταν ο δίσκος. Ναι, ναι. Βέβαια όταν μεγάλωσα λιγάκι κατάλαβα ότι εδώ είναι τελικά το μεγάλο ταξίδι και η μαγεία της μουσικής όλη. Ε, αν επιτρέπετε η δική σου με τι ασχολιόντουσαν ας πούμε ως βιοπορίσμο ε, Η μητέρα μου δεν δούλευε παρόλο που ήταν απόφητη φοιτη τους, τις καλόγριες Γιατί είχαμε και παλιά ε, γαλλική κατοχή mm -hmm. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ε, Ξέρανε γαλλικά και οι δυο τους Ο πατέρας μου ήταν ε, από παλιά ε, με το εμπόριο, μέσα Να. στο εισαγωγέ αυτά, πρώτες για ζαχαροπλάστες και όλα αυτά. Ήπεσε για γαλλική κατοχή, από ό,τι καταλαβαίνω η Συρία, μου το είχαν πει και κάτι φίλοι που την είχαν επισκεφτεί το 2009. Α, είχε, ε, είχε, είχε και έναν ευρωπαϊκό αέρα, αν και αραβικό ε, ε, είναι, κράτος. Είναι, είναι, ναι, είναι, ναι, είναι, ναι. είναι. Είναι και το τερματίζει και ο δρόμος του μετάξει ναι. και μετάξει ξεκινάει από εκεί από αυτή την πόλη δηλαδή από αυτό το, το Orient Express ναι. Λόνες Αραβίας και όλα αυτά, το Orient Express πηγαίναμε τα καλοκαίρια με, με τους ε, συμφοιτητές μου και συμμαθητές μου πίσω από, την, από το Εθνικό Κήπο που είναι τεράστιο περιμέναμε κάθε Παρασκευή βράδυ που ερχόταν από το, το Orient Express ναι. να δούμε η, διαδ... Πώς... η διαδρομή κατέληγε Κωνσταντινούπολη και. Ε, ε, όχι. Άλλαξε, άλλαξε το βαγόνι και έγινε ευρωπαϊκό στο Χαλέπι. Ναι. Και μετά έγινε ευρωπαϊκό. Δηλαδή ναι. έπαιρνε το, το... η μηχανή, έπαιρνε το τρένο που ερχόταν από Βαγδάτη, Μουσούλη mm -hmm. και έφευγε μετά για Κωνσταντινούπολη. Και μετά συνέχισε και. Και μετά συνέχισε Ευρώπη. με διακλαδώσει ναι. Θεσσαλονίκη μετά κάτω. Αυτό τερμάτιζε Παρίσι. Το είχε πάρει ποτέ. Όχι. Όχι. Νομίζω ακόμα υπάρχει κάποια εκδοχή του. Βίσως δεν είναι Τώρα η... δεν δουλεύει λόγω, λόγω της του, κατάστασης. Του, του, του πολέμου. Δεν δουλεύει δυστυχώ. Για να δούμε. Είναι μια μαγική κατάσταση. Υπήρχε και το ξενοδοχείο να. που έμεινε ο Λέονε τη Άμα θέλει να μην τους κουράσουμε τα παιδιά, του ακροατέ, να βάλουμε και λίγη μουσική. Να βάλουμε φωτογραφίε δηλαδή. Να που... βάλουμε. Να βάλουμε. Ε, θέλω να διαλέξεις εσύ ένα κομμάτι και να μου πεις ε, αν τη σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη ε, περίσταση τη ζωή σου. Ναι. Θα πρέπει να βάλει. Ε, ε, ναι, αυτό. Αυτό? Ναι, ναι, ναι. Τι θα ακούσουμε λοιπόν. Θέλεις να το πεις εσύ μια που είσαι ο ναι, οίκοντος απλά... Ναι, γιατί θα το ακούσουμε. Είναι ναι. το πρώτο... Λοιπόν, είναι το πρώτο συγκλάκι, ακολουθεί μια ιστορία μετά που θα το ακούσουμε. Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε και συνεχίζουμε την όμορφη κουβέντα σε λίγο. Για σας που συντονιστήκατε μόλις τώρα στον Κόνιονέρ, είναι η εκπομπή Απολαύστη Ανέθινα, δεν είμαι μόνος μου. Έχουμε μεγάλη προσωπικότητα για συνέντευξη. Σιγά, είπαμε. <laughs> ε, και δεν είναι άλλος παρά τον ε, αγαπημένο μας ο Όμηρος εδώ, ιδρυτής και στιλοβάτης του σταθμού. Ε, ήδη δώσατε αρκετή το παρόν στο chat. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στην Κατερίνα που τα είπαμε και από εδώ από κοντά, του Δεν Πειράζει. Καλησπέρα στον Φώτη και στον Στέλιο. Ε, ρωτάω εγώ πράγματα που έχω να ρωτήσω τον Όμιρο, αν έχετε κι εσείς κάποια απορία γιατί για το βίο του, μπορείτε να μας τη γράψετε στο chat. Ε, Όμιροι, τι ακούσαμε? Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο συγκλάκι που αγόρασα στη ζωή μου. Mm -hmm. Ό,τι ήθελα να σε ρωτήσω, αν ναι. θυμάσαι την εκπομπή που είχα κάνει για το πιο είναι ο πρώτος δίσκο της ζωής ναι, σου. το ανέφερα. Ναι. Το είχα γράψει τότε. Λοιπόν, αυτό, γιατί το έφερα μαζί μου, το Ρέι, λοιπόν... 1969 ναι, πλέον ναι, εδώ. αυτό το κομμάτι μου, δηλαδή 12 ετών, φαντάσου, όταν βγήκε. Εμείς το πήραμε το 70, ο συμμαθητής μου στο ίδιο θρανείο που είχα... Mm -hmm. Ο πατέρας του ήταν ο αντιπρόσωπος της Philips στην πόλη μου. Τα, τα μηχανήματα ή... Οι... Ε, και στην Ελλάδα όταν υπήρχε ναι. η αντιπροσωπεία της Philips ήταν και αντιπρόσωπος και του, του βινιλίου. Ναι. Και του βινιλίου, ναι. όχι δισκογραφική. Α, Α. Αυτός είχε το δικαίωμα να πουλήσει και τα, τα, τα βινίλια. Λοιπόν. Σαν να λέμε Fabulous Sound. Α, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ε, οι δύο πατεράδες μας... Είχαν, ο πατέρας μου βέβαια γνώρισε τον πατέρα του γιατί έπαιρνε από αυτόν ε, τους ε, κλασικούς δίσκους τζάζ, με αποτέλεσμα εγώ να βρεθώ κάθε, Σαββατοκύρια, κάθε αργία που για μα είναι η Παρασκευή ε, στο μαγαζί mm -hmm. μαζί με τον πατέρα μου ή με τον συμμαθητή μου και τον πατέρα του να ακούσουμε διάφορα πράγματα και είπα στον πατέρα μου ότι υπάρχει ένα τραγούδι που το άκουσα από το American Voice Radio ε, Μπορούμε να το πάρουμε μου λέει, το θέλεις πολύ το θυμάμαι σαν τώρα ναι. ε, του λέω ναι ε, Εφταράκι φανταζούμε Εφταράκι, εφταράκι, ναι. εφταράκι, εφταράκι. Ναι. Λοιπόν ε, δεν μου είπε κάτι εγώ Φύγαμε, αυτός είχε κανονίσει με τον φίλο του να το πάρει και να μου το... όταν φτάσαμε σπίτι, πάει, φτιάχνει το τσάι του το βράδυ και ανοίγει το, το ντουλάπι το πικάπ. Εγώ ήμουνα στο άλλο δωμάτιο δεν... mm -hmm. και ακούω αυτό το τον ήχο που ακούσαμε μόλις πριν. Τι όμορφα. Ε, και πετυχαίμαι εγώ και λέω... Τι έγινε, το, τόσο καθαρά να ακούγεται από το σταθμό το, στρατμό, το αδειόφωνο, αδειόφωνο, ναι. που έπρεπε να έχει, α πούμε, καιρέα. Δεν ξέρω πόσα χιλιάρικα για να, να πιάσει τη συχνότητα. Ναι, ε, εντάξει. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ναι. Οπότε ήταν δώρο, ας πούμε το πρώτο. Ε, ναι, ήταν κρακής. το πρώτο ναι, βέβαια ναι, ναι. και το έχω πάρει μαζί μου και το φυλάω σαν. Κόριο θαρνί. <laughs> Ε, μου είπε η δική σου ακούγανε μουσική ή ναι, ναι. Ναι. ναι Ο πατέρας μου ήταν ελάτρης της κλασικής jazz, γιατί ναι. ταξίδευε πάρα πολύ έξω στο εξωτερικό λόγω της δουλειά. και του άρεσε πάρα πολύ η τζαζ, και από εκεί λίγο η σόλ μετά εγώ και εντάξει ναι. Τα αδέρφια σου ε, δεν είχαν τόσο ψώνιο να πούμε ναι. την αλήθεια. Θέλω όχι. να πω, δεν υπήρχε ότι οι συνομίλοι, ας πούμε, να κάθεστε να ακούτε μαζί, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι, όχι. όχι. Ο μόνος που καταλάβαινε ας πούμε, όλα αυτά ήμουνα εγώ στην ναι. όλη φάση. Ακούγανε που και που, αλλά εντάξει. Δεν... Όχι δεν να... ήταν η ζωή τους. Ναι, ναι. Δηλαδή όχι να το ψάχνουν. Εμένα πούμε. άμα με στεναχώρησε κάτι, ή με, μάλλωσε η με μαλωσε η μανα μου, ο πατέρας μου, δεν πήρα καλούς βαθμούς. Αυτά η μεγαλύτερη αναμονή για να γλιτώσω ήταν να νυχτώσει, να Έχει αρπάξω το, το τρανζιστεράκι, να χωθώ κάτω από τις κουβέρντες και να ακούω την εκβόμπη. Τι ωραία. Εν τω μεταξύ τα ραδιοφωνά είχαν και και φωτάκι, ξέρει. Ναι, ναι, τη ναι. Ναι, ναι, Όχι τα τρανζίστρο. Έπρεπε, ναι, έπρεπε ναι. να το πατήσεις και να το ανάψει. Να βλέπει, ναι. α πούμε. Ναι, ναι. Και εγώ μέσα από αυτό το φωτάκι, αυτή τη τις μουσικές βρισκόμουν ήδη στην Αμερική, α Στην Αμερική, στην, <laughs> στην Αλιόρκη, ναι. ναι, Έλεγε ναι, ναι, ο ναι. εκφωνητή. Πρώτη τέτοιο, ξέρω εγώ, hit barred. Στην πρώτη θέση είναι ο Μπάρι White. Να, ναι. Λάβα λίγο με την orchestra. Εγώ ή, ήμουν ήμουνα εκεί. Κι ε. Φοβερό που έχω τέτοιε περιγραφέ από σένα. Ε, θυμάμαι ως μικρός εγώ να έχω το πρώτο μου Walkman ας πούμε ναι, βέβαια. Αλλά αντίστοιχα να μην έχω λεφτά για να αγοράσω κασέτες εταιρείας Α. Και να είμαι για πολλά χρόνια, μήνες, Με το Paus Όχι με το ε, FM ναι. Και να βάζω τα ακουστικά και εγώ και έτσι το λίγο πριν κοιμηθώ ας πούμε Ένα ακόρα διόφωνο. Ε Το Walkman το συνάντησα εδώ έτσι να. Το να. συνάντησα εκεί δεν από πλευράς ε, έτσι, ζωντανών καλλιτεχνών η Συρία είχε κάτι εκείνο τον καιρό ήταν έτσι παραδοσιακά πούμε, και υπήρχαν τοπικοί αστέραντας. Η, η Aphrodite Child ας πούμε ναι. είχαν επισκεφθεί με τον Τιμιρούς ότι το κάστρο το χάλεπιο και κάνανε μια συναυλία mm -hmm. αλλά από ό,τι μου είπανε ότι έχει έρθει και ο Daisy Gillespie Θυμάμαι ο πατέρας μου πήρε τη μάνα μου και πήγανε στη Δαμασκό να το δουν. Ναι. Ε... Λίγα πράγματα. Ο... Ναι. ναι. Δεν... ναι. Ε, στο αραβικό πεντάγραμμο ας πούμε Ιωμ Κουλσού, ονόματα ο Αμπτουλου α ας πούμε, ναι. όλα αυτά έχουν περάσει από εκεί. Mm -hmm. Περνάνε τα χρόνια λοιπόν, σιγά σιγά ο Όμηρος ε, μεγαλώνει με μουσική και με τι άλλο, με ταινίε. ήταν κοινοματογράφος ήρθε πιο μετά ε, στη ζωή σου. Ο 1968, που βγήκε το Sound of Music, η μελωδία της ευτυχίας, εδώ ναι. μεταφράστηκε, ήταν η πρώτη ταινία που πήγα και είδα. Ναι. Οικογενειακός έτσι. Ναι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί, ναι. καλοντημένοι, ξέρεις, στο σινεμά ο Μουχ. Ε, σημαίνει κάτι το Γκαρίτι είναι ένα όχι ο Γκαρίτ όνομα. είναι να. μια αρχαία πόλη μεταξύ δύο πόλει mm -hmm. στη Συρία, πολύ αρχαία οπότε ε, η ταινία ως και musical πρέπει να σε ενθουσίασε διπλά πούμε. Ε, να. ακόμα να. το ζώ δεν είναι, είναι φοβερή ταινία Τζουριάνδριος και τάξη είναι φοβερή, δεν το συζητάμε δηλαδή ήταν γεγονότα τα οποία σε σημαδέψανε ναι, Καμιά φορά έτσι, γνωρίζοντάς δεν μπορώ να καταλάβω αν είσαι έτσι, πιο πολύ ε, λάτρης του σινεμά, του ραδιόφωνου, της μουσικής γενικότερα ή και τα δύο αυτού με 50-50. Καμιά φορά νομίζω ότι, ότι έχεις ε, μια τροπή προς το σινεμά πιο πολύ, σε ενθουσιάζει. Κοίταξε να ρίσεις, το έχω ξαναπεί πολλές φορές και στην εκπομπή και στα παιδιά εδώ. Λέω ότι η 7η τέχνη είναι η τέχνη που έχει όλες τις άλλες. Mm -hmm. Επειδή έχει και το τραγούδι. Έχει τη μουσική. Ναι. Έχει το τραγούδι. Έχει το... λογοτέχνια, το σενάριο ναι. δηλαδή. Έχει τη ζωγραφική. Που είναι η το art direction. Κινής, η ναι. φωτογραφία ναι. εντάξει ναι. μόνο, Δηλαδή ναι. δεν το συζητάμε. Όλες οι τέχνες είναι μέσα στην εβδομοτέχνη. Ναι. Ό,τι και να γίνει. Εκεί τερματίζει, α πούμε. και ανακαλύπτεις τα πάντα. Δηλαδή... Εμείς που μεγαλώσαμε με αυτά, σαφώς ε, νιώθουμε πάρα πολύ ευτυχής που κάναμε αγώνα για να ανακαλύψουμε ή τη μουσική μέσα από το κινηματογράφο ή το κινηματογράφο μέσα, μέσα από, από τη μουσική. μουσική. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που η γενιά μας το έχει. Mm -hmm. Ανέφερε πριν μια συναυλία των ε, αγαπημένων Αφροντάιτη Child στο ναι. Χαλέπι, μου είπε ότι παίξαν. Ναι, στο παίξ... κάστρο, ναι. ναι. ε, Τι λε να ακούσουμε, ένα τραγούδι από αυτού, ε, Νομίζω αυτό ήταν το πρώτο LP που άγόρασε. Ναι, με δικά σου λεφτά, α πούμε. Και... Και ήταν απαγορευμένο αυτό το LP ναι. τον Αφροντάιτη Child γιατί είχε την Αφροντίτη Hold Out. Δεν ξέρω αν το έχει δει. Ε, το θυμάμαι λίγο. Που ναι. ανοίγει ναι. και η Αφροντίτη είναι. Γυμνή. Ε, γυμνή. Ναι. Βέβαια καλλιτεχνική ήταν η φωτογράφη. Του Μποτιτσέλη. Ναι, ναι, το Μποτιτσέλη. Ναι, ναι. Ε, αυτό το, το LP το αγόρασα από τα χαρτζηλίκια μου ναι, ας πούμε, ναι. που μάζεψα. Οπότε θα πω ότι ήταν η πρώτη συνειδητή, το συνειδητό απόκτημα ας πούμε, μουσικό. Ε, θα ε, να πω ότι το άλλο ήταν δώρο που μας περιέγραφες. Ναι, ναι, ναι, ναι αυτό ναι. ναι. Πάμε να τους ακούσουμε και συνεχίζουμε σε λίγο. Ήταν η αφροντάτη της child λοιπόν ε, δική μας ε, <laughs> άνθρωποι <laughs> Τι μας, μας κάνει σήμερα Κώστα μας πυρνάς πάρα πολύ πίσω ναι. Αυτό το κομμάτι είναι Μπορώ να πω Με πάει πάρα πολύ πίσω Αυτό το δίσκο το έχω Που λένε το έχω σκίσει mm -hmm. Εκεί Ναι το είναι, έχεις λιώσει Ναι το έχεις ναι, λιώσει ναι. Και μάλιστα αγόρασα δεύτερο γιατί Είχε φθάρει, <laughs> τα βλάκια να σου πω ότι όταν εγώ πήρα το πρώτο μου βινίλιο, μου είχε συμβουλεύσει ο πατέρα μου ε, τη εποχή, α πούμε, τακτική, ότι γράψτε να σε μια κασέτα, να τον ακούσει από την κασέτα και να έχει το βινίλιο σαν μήτρα, α πούμε. Ε, για να μην χαλάσει ποτέ το βινίλιο, α πούμε. Ότι η κασέτα είναι, ε, ξέρει, ευτελέ υλικό. Δε, δε, εσύ τώρα λε για εποχέ, α πούμε. Εδώ μιλάμε ότι ήμασταν τυχεροί που είχαμε και τοπικά σύνδεσκε και κασεντόφωνα. Του ε, Αφροντάι τη μπόρεσε να του δει ποτέ ζωντανά σε άλλη χώρα το Σπαντωνό, όχι μόνο, τον ναι. Ναι. μόνο τον Τέμι ναι. τον έχω δει σόλο ναι. δύο φορές μία στη Θεσσαλονίκη το 1975 wow. που είχα έρθει τότε και έμεινα δίπλα στο γήπεδο του Χαριλάου ναι. και βλέπω πάρα πολύ κόσμος κινητικότητα μην ποδοσφαίρου ναι. και λέω τι γίνεται ελληνικά ελάχιστα και που είπαμε ότι τραγουδάει ο Ντέμις Ρούσος Τι Ντέμις <laughs> Ρούσος <Demis Rouchos. laughs> Όπου πάει πάει Τον είδα και εκεί Μια φορά και μια στο Εδώ στο... Ναι στο... Ηρώδιο. Ε, Όχι στο Ερώδιο Στο Λεκαβιτό mm -hmm. Χαμός ε, στο τσάτ Δεν σας προλαβαίνω είναι αλήθεια Συγγνώμη... ε, Να πούμε μια καλησπέρα ναι, ναι, Να είναι... πούμε απλά ε, σας γράφω μολιλευτικά Γιατί δεν τα προλαβαίνω όλα Καλησπέρα λοιπόν στη φίλη Γιώτα, στο Γιάννη, στον δικό μας Μάριο εδώ, Blues Groovy, ο οποίος είναι Μάρια, στην καλησπέρα. Ιρλανδία, από ό,τι καταλαβαίνω, στον φίλτατο Δημήτρη στη Ραφίνα και, και... βλέπω και άλλον, και άλλον Δημήτρη, άλλον δημήτρη ναι, ναι, Δημήτρη Σκέτο. Α, γι' αυτό ο Δημήτρης τη Ραφίνας ναι, λέει ναι. Ραφίν. Έβαλε γεωγραφικό προσδιορισμό. Ε, σωστό, σωστό. Χάζε τι φωτογραφίες λοιπόν που μου στείλες... Κάτσε μισό λεπτό. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Ο... Κώστα και Όμηρο είναι φοβερό σκηνοθέτη τη φαντασία. Έτσι. Έτσι, <laughs> έτσι. Ευχαριστώ. Χάζευα λοιπόν τι φωτογραφίε που μου στείλε ε, για να διαλέξω για το πρόμο τη εκπομπή. Και αμέσω μετά ε, αυτή την, την παιδική φωτογραφία, την πιο. Ε, που είσαι νεαρό, είναι μια άλλη που στην αρχή όταν την είδα μόνο μου σπίτι, λέω τώρα αυτό είναι πρόσκοπο, είναι φαντάρο, κάνει τη θητεία του, έχει μια περίγυρη στον ήλιο. Ναι. Μίλησε λοιπόν. μας γι' αυτό. Λοιπόν. Οι χώρες αυτές είχαν πάντα την κουλτούρα της ετοιμότητας. Ναι. Που σημαίνει ότι... Εννοώντας πολεμική ετοιμότητας. Ε, ναι. Mm -hmm. Και από πλευρά, ρε παιδί μου, πώς παλιά η Ενδιάνη στείλανε τα παιδιά τους στην αποστολή ναι, του ναι. δάσου, ναι. ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Κάτι τέτοιο ήταν μέσα στην κουλτούρα. Mm -hmm. Αυτή ε, υπήρχαν επιχρεωτικά βέβαια στο δεύτερο ε, έτος της του λυκείου ναι. ε, να περάσεις ε, 30 μέρες σε κατασκήνωση εργασίας και πολιτισμού κάτι που τα λένε και μπουτς ναι. παλιά mm -hmm. είναι όλες αυτές οι χώρες και οι εποχές είχαν αυτό ναι ε, Έμαθες ε, πολεμικές τέχνες, έμαθες ε, να βασίζεσαι στις δυνάμεις σου κάπου, πώς θα προστατεύεσαι από τον εαυτό σου, πώς θα κάνεις ε, να παράγεις, ναι. να συμβάλλει στην παραγωγή της αγοροτικής ή της βιομηχανικής στη χώρα σου, εκδρομές εκπαιδευτικές και πολύ... Ε, Προπαγάνδα πολιτική ε... ανάλογα ε... με ε... το ε... καθιστώς που υπάρχει. Αυτό, αυτό θα σα σε Ήταν του κράτους ας πούμε. Ε, Είσαι, ναι, ναι. Είναι υποχρεωτικό όμως να το περάσεις γιατί αλλιώς δεν έχεις το δικαίωμα να έχεις γενικές εξετάσεις. Και πηγαίναν μόνο τα αγόρια ή αγόρια κορίτσια. Ε, αγόρια μόνο ναι. και τα κορίτσια ήταν σε άλλο ναι. επίπεδο δηλαδή εργόχειρα πολιτικέ ε... τέχνες και ναι. αυτό αυτοπεποίθηση ασκήσεις αυτοπεποίθησης και τεχνικές επιβιώσεις Να ε, Εκεί, Μα... πέ, εκεί πέρασε καλά ή θα μπορούσες να το έχεις ξεχάσει και όλα πούμε Κοίτασε τότε μην νομίζεις ότι όλοι οι άνθρωποι που όταν πάνε ας πούμε φαντάρι πρώτη μέρα να. είναι κλένε. Μετά που περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουν Αχ τι ωραία που ήταν φαντάροι ε, το ίδιο είναι, δεν είναι Τώρα είναι οι καλύτερε αναμνήσεις ας πούμε να. Θυμάμαι Στήσαμε, μας δώσαν ε, Τις σκηνές Τα στήσαμε Και ξεχάσαμε να βάλουμε από κάτω Αυτό το που Του σαμά, πούμε. Ναι. Ναι. Και πάμε να κοιμηθούμε Και τι να δούμε Τι σκορπιού, ναι. τι φυδάκια μικρά Τι ναι. σάβρες τότε, Α... τότε Ενεργοποιείται ας πούμε Και λες μήπως ξέχασα κάτι ναι. δεν έβαλα. <laughs> Κάτι λείπει Κάτι, κάτι λείπει, λείπει. Ε, αυτό το, η κατασκήνωση ας πούμε ε, ήταν λίγο σαν προποπός της θητείας. Η θητεία ήταν υποχρεωτική στη Συρία το Άλλο η θητεία ναι. Αυτό είναι άλλο ναι. Αυτό είναι κατασκήνωση ε, παραγωγής και πολιτισμού ναι. Δηλαδή έπρεπε να δουλεύεις, να μάθεις ναι. να δουλεύεις, να πεθαρχείς ναι. να, να πας στο χωράφι, να μαζεύεις μπαμπάκι mm -hmm. Να ματώνουν τα χέρια σου, ναι. να γυρίσει. Ναι. Να, άμα είσαι αγκαρία να πας αγκαρία ναι. Είναι ξαν στρατό για, μικρή, για μικρές ηλικίες Αλλά μην νομίζεις Υπήρχε να Λοχαγός κανονικό Και, και, και στολή από ό,τι καταλαβαίνω Και στολή ναι. βέβαια γιατί δεν είναι... Κοιτάξτε, σε αυτέ τι περιπτώσει, ε, δεν μπορεί να έρθει ο άλλο με λαγκό και ο φτωχό ναι, ναι. με σκισμένο μπουκάμισο. Δεν γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ήταν και ένα πράγμα που σα έβγαλε ναι. λίγο ίσως, ε, ας δεν πούμε. Δεν υπάρχει. Ναι, ο ναι. πλούσιο μαζί με τον φτωχό, ο φτωχό με τον πλούσιο και όλοι εκεί τελείωσε. Και, και από ό,τι καταλαβαίνω έτσι όπω μου τα περιγράφει, δεν υπήρχε και κάποιο να το κλιτώσει, ας πούμε, αυτό, να βάλει βίσμα. Ήταν Όχι, δεν γίνεται για... ναι. γιατί πρέπει να το περάσει. Ναι. Τώρα αν το περνά. Light. Πιο light λόγω μέσων που λέμε, okay. αλλά θα το περάσει. Ναι, δηλαδή, ναι. θα κάνει, α πούμε, δεν θα κάνει, ε, δεν θα πα τρει μέρε τη βδομάδα να μαζεύει μπαμπάκι. Ναι. θα πα να μαζεύει τα φίλη. Ναι. Γιατί ναι. το μπαμπάκι ματώνουν τα χέρια ναι. σου. Ναι. Αλλιώ, εγώ ήθελα να τα περάσω όλα, ρε, mm -hmm. μου, δεν. Mm -hmm. Και ο πατέρα μου βέβαια μου είπε, θα πρέπει να κάνει τα πάντα και άστα αυτά. Και, και καλά σου είπε. Ε, ναι. Από ό,τι κατάλαβες. Αυτό σε ποια ηλικία λοιπόν, 17 χρονών, 16. Όχι, όχι, όχι. Δευτέρα ηλικίου. Ναι. Δηλαδή... 15, 15 16. 15, ναι, ναι, ναι, 15, ναι, εκεί. 15-16, εκεί το καλοκαίρι. Σε μια, εποχή, σε μια περιοχή τώρα που γίνεται ένα χαμός, στα σύνορα με την Τουρκία, σε μια πόλη ε, που έχουν σκοτωθεί αρκετά... Τώρα έχει ρεμίσει βέβαια, Να. που λεγότανε Ράσα Λέιν. Ε, οι γραμμές του τρένου ήταν από την πλευρά της Συρίας κόκκινο και από την, από την πλευρά της Τουρκίας κόκκινο, από την πλευρά της Συρίας ήτανε άσπρη. Ά, ναι. άσπρη. Και λέγαμε εμείς φεύγω για το εξωτερικό, μάνα ναι. φεύγω για τα καράβια και περνάγαμε Α πούμε από εκεί Να. Και Να. Ξέρεις, παιδάκια τώρα, Να, εντάξει, ναι. κάναμε τέτοιε τρέλε. Ε, τελειώνει λοιπόν και αυτή η εκπαίδευση από ό,τι καταλαβαίνω και μετά από κάποια χρόνια τελειώνει και το σχολείο τελειώνουμε τις γενικές εξετάσεις mm -hmm. πετυχαίνω σε 4-5 σχολές ε, οικονομικά φιλοσοφική και ε, ακαδημία πολέμου για τις, ε, που έχει μόλις άνοιξε τότε και πήρανε με χαμηλούς Στρατιωτική σχολή δηλαδή. Στρατιωτική ναι, σχολή, ναι, ο Δελπίδων που λέμε, ναι, ναι. αλλά ακαδημία πια, mm -hmm. είναι πιο άνωτερια. Mm -hmm. Εγώ ήθελα να την κάνω. Ναι. Γιατί μέσα από τη μουσική, μέσα από τον κινηματογράφο, όλο αυτό, αισθανόμουν να μην κοιτάτε τώρα, παιδιά. Τώρα μπαίνει μέσα στο smartphone, ας πούμε, βομβαρντίζεσαι, αλλά μπορείς να σερφάρεις και να είσαι ταυτόχρονα... Πατού. Στο Δοβλίνο εκεί που είναι ο Μάριος ας πούμε Μου είπε μια πολύ ωραία τάκα πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα Ότι εγώ ήθελα να δω τον κόσμο ε, ναι. ναι, μα λες τώρα ακούς τόσα πολλά ακούσματα Βλέπεις τόσα πολλά πράγματα, ερηθίσματα Και είσαι επαγγεδευμένος μέσα σε μια κατάσταση Η οποία κλασική ας πούμε Παναλαμβάνεις την ιστορία των προηγουμένων σου και των προγόνων σου χωρί να έχει κάτι το καινούριο τα ταξίδια τότε ήταν δύσκολα δεν είναι τώρα, τώρα φεύγεις για Αμαρική και γυρίζεις με χιλιά ευρώ και ήταν και, και επικίνδυνα Μα ήταν επικίνδυνα ναι. και ήταν ναι. και έπρεπε να πάρεις και διαβατήρια και βίζες, τα ξέχασες εδώ ναι. οι Έλληνες είχαν βίζα <laughs> να πάνε Αγγλία ας πούμε δηλαδή ήταν τα πράγματα δύσκολα ήταν ένα ραδιόφωνο και έλεγε, αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο Παρίσι ας πούμε ναι. Πολλέ φορέ τα όνειρά μου ήταν ότι ήμουνα στο Παρίσι που δεν είχα πάει ποτέ, πώς ήμουνα στο Παρίσι. <laughs> από τη μουσική, οι φαντασιώσεις, όλα αυτά που άκουγες ας πούμε Ζων Φρανσουά Μικαέλ Αντίο Ζολικαντί που την είχα ψωνίσει με μία ρούλα μαθητής τώρα έτσι να. έπρεπε κάτι να να νιώθεις παιδί μου, να, να ταξιδεύει, να. να φεύγεις, ε, όλα αυτά ήταν μέσα από το ραδιόφωνο, πού να τα ακούσεις. Οπότε, Οπότε ε... γινήθηκε Ανάγκη... Μέσα μου ναι, να ταξιδέψω. Ναι. Χτύπησα διάφορε πρεσβείες κρυφά βέβαια από του γονεί. Άρα για να το πιάσω καλά, α πούμε ενώ είχε περάσει αυτέ τις σχολέ, κάπω τι έβαλε σε αναμονή, α πούμε, σε stand-by. ναι, γιατί, ναι Και μάλιστα για να απειλώ περισσότερο. Ναι τους δικούς μου ναι. ότι αν δεν με αφήνετε εγώ να ξέρετε ότι έχω κάνει και αίτηση για την ακαδημία, στρατιωτική ακαδημία. Που δεν το θέλανε. Που δικής. δεν το θέλανε. Ναι, Τώρα ποιος ναι, θέλει ναι, το ναι. γιο του να πάει ναι, ναι. να γίνει ιστοδιωτικός α ναι. πούμε. Ναι. Δεν, δεν... Οπότε χτυπάς ε... και πάω και χτυπάω ας πούμε μέσω ξαδέλφου του πατέρα μου που είναι θείος μου δηλαδή στη Δαμασκό που ήταν επίσημος μεταφραστή διάφορων πρεσβιών ορκωτός μεταφραστής λίγο τότε τις πρεσβείες της Πορτογαλίας που είχαν εμφύλιο τότε, της Ελλάδος που μόλι έχουν βγει, η Ελλάδα έχει βγει από, το, από τη Χούντα ε, και Είμαστε σε έτος 1974 okay. λοιπόν, και την πρεσβεία της Βουλγαρίας ήταν επίσημος ορκωτός Να. μεταφραστής μεταξύ του κράτους του Υπουργείο Εξωτερικό της Συρίας και το Υπουργείο Τις μπρεσβείες αυτές. Ε, και πάω από εκεί, μόνο που δεν μου έδωσε τρία χαστούχια, mm. <laughs> αλλά με είδε ότι το θέλω πολύ και μου λέει, ξέρεις τι θα πει αυτό που κάνεις. Του λέω όχι, είναι μια τρέλα μου λέει και θα είσαι και μόνος σου, πάντα για πάντα. Mm. Και άμα αποτύχει, τι θα πεις στου γονεί σου. Mm -hmm. Λέω δεν θα αποτύχω, γιατί να αποτύχω. Οπότε σου έχει δώσει τις επιλογές ή προσπαθ... προσπαθεί να δει ναι, αν είσαι πούμε. Ναι, ναι. ναι. ναι. Και μου λέει, στην Πορτογαλία δεν μπορώ να σε στείλω γιατί γίνεται χαμός. Είχαν και δικτατορία και αυτή δεν είχαν. Ναι, ναι γιατί ναι. είχαν εμφύλιο, Α, εμφύλιο. Ε, σκοτωνόντουσαν. Ναι. Λοιπόν, ε, στην, επειδή είχε αντίθετες... Ναι πολιτικές επιπτύσεις με το με τον μπλοκ, ναι, ναι. Ε, μου λέει που να σε στείλω μου λέει, θα με σκοτώσει ο βαντέρας και έτσι μου λέει το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε να εκμεταλλευτούμε ένα πρόγραμμα του της, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Μέγας Αλέξανδρος Αυτό, για μια υποτροφία ό, όταν μου το έχεις πει με έχει ενθουσιάσει λέω ναι. που να ήξερε ο <laughs> ότι σε βοήθησε σε άιλοβου σε, κεφάλαια να περάσεις <laughs> ε, προς τα πίσω ε, και μου λέει φέρε μου τα αυτά να τα κάνουμε μετάφραση και να τα υποβάλουμε ναι. δεν θα πεις τίποτα μου λέει και μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα γιατί καταλαβαίνεις άμα θα, θα... ναι και λοιπόν. όλα αυτά κρυφά για να δημιουργήσουμε και σασπέντσους ακροτές και cliffhanger που λένε και στι ταινίε, πες μου ένα τραγούδι να βάλουμε και να μας πει αμέσω μετά ε, το για ταξίδι. να δω τη λίστα σου, γιατί ανάλογα για με τη λίστα σου ναι. χρονολογικά. Να, θα τα βάλω και πιο μεγάλα. Τι SOP. Ωραία. Ε, πάμε να του ακούσουμε και ε, κρατήστε το σασπέντσ μέσα σας να δούμε τι έγινε με, τα, με τον μικρό ομήρο.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 Όπω σας υποσχέθηκα και στο πρόμο της εκπομπής ε, Ζωή σαν ταινία Και δεν έχουμε ακούσει ακόμα ούτε τα μισά ε, Χαμός στο chat ε, Μπορεί να μην προλαβαίνω να βλέπω και όλα τα μηνύματα Καλησπέρα στη Ζέτα Την δύο παραγούσε εδώ του σταθμού Την Ανά και τον Μάριο που τον χαιρετήσαμε και πριν και στον φίλο τον ε, Γιώργο το Φάμελο Γεια yeah, σου so, Γιώργο! Ο, ο οποίος πετάει την ερώτηση κρίσεως αν δεν καθόταν η μπίλια στην Ελλάδα ποια χώρα θα διάλυγες ας πούμε τότε στον 17 χρονο εαυτό σου Ναι θα ε, θέλαμε βέβαια δεν χρειάζεται το έχουμε πει χιλίες φορές Αμερική ε, Ναι, Νιά Γιώργη ναι. ναι. ναι. ναι. Από εκεί που ήρθαν και όλα τα <χει> μουσικά ερεθίσματα α πούμε Αυτό που άκουσες ναι, τώρα ναι. Ναι. Ήταν το κομμάτι που μισονόδευε στη, στη μελέτη, που έκανα το διάβασμα για να πετύχω στις γενικές. Ναι. Ήταν Μάιος το 1973. Mm -hmm. ε, τσοπ, δηλαδή the sound of Philadelphia uh, ναι, ναι. και το κομμάτι που ακούσαμε. MFSB. Ναι, ε, σημαίνει κάτι αυτό το αρκ, αρκτικό λεξό. Music for... δεν θυμάμαι τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. MFSB. Ε, έχουμε αφήσει το νήμα της ιστορίας εκεί που έχετε χτυπήσει τι πόρτε από τι Ο Θεο δίνει το οκ okay για την Ελλάδα και οι δικοί σου πώς το παίρνουνε. Το... Ακόμα δεν μάθανε τίποτα. Α δεν το έχουν μάθει. Oh. Οπότε το πλάνο να φύγει. Μην ξεχνά ότι είμαι σε πόλη που απέχει 365 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Ναι, από τη Δαμασκό. Ναι. ναι. ναι. Και. Επειδή το προξενείο της Ελλάδος στο στην πόλη μου δεν είχε τα δικαιώματα αυτά. Να σου απλά, βίζα. Απλά ναι. ναι. Όχι βίζα. Να πετύχεις όλα αυτά. Ναι. ναι, να... ναι, ναι. Την γραφειοκρατία α πούμε. Ναι. Ναι. Δεν υπήρχε internet τότε να στείλεις. <laughs> μαμάτα, δε. Και ταξίδευα που με το πρωί κρυφά και γύρναγα το βράδυ. Για να κάνεις τη χαρτούρα Λέτε, χαρτούρα ναι. ναι. ναι. ναι. Και Αναβολή κα... του στρατού Σουστά. και όλα αυτά. Σωστά. Ε, το πρόγραμμα λοιπόν ήταν να έρθεις στην Ελλάδα και να σπουδάσεις κάτι αντίστοιχο από αυτά που είχε περάσει. Όχι, να, όχι, όχι. Να μάθεις την ελληνική γλώσσα. Οκ, okay, οκ. Okay. Και μάλιστα το ήταν για το, για το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο. Ναι, Θεσσαλονίκη. Ναι, δύο χρόνια. Mm -hmm. Και μετά, εφόσον πέρασες ωραία, να επιλέξει όποια σχολή θέλεις. Ναι εγώ το πέρασα καλά και επέλεξα μηχανολόγο που δεν τελείωσα ποτέ okay. ας το πάμε όμως λίγο πιο πίσω ναι. είναι η φάση που πηγαίνεις κρυφά και ταξιδεύεις για, τη για να κάνει. εσύ θέλει την κλιματογραφική ναι θέλω το, το τρένο της μεγάλης φυγής ναι. αυτό θέλω Ναι. ωραία ταινία και αυτή. Ναι. Ε, ε, σε κάποια φάση Τελειώ. κατάλαβα ότι ναι. κάτι ψηλιάστηκαν οι δικοί μου γιατί φαίνεται ο ξάδελφος του πατέρα μου τον έχει πάρει τηλέφωνο και το έχει πει κοίταξε να δεις ο μικρός φεύγει ναι, αυτός δεν, δεν κρατιέται αλλιώς θα σας την κάνει στην ε, ε, Στατοιτική Ακαδημία ναι. και εφόσον το θέλει πάρα πολύ ας ε, το αποφασίσει και να αναλάβει τις ευθύνες του και ο πατέρας μου ήταν από του ανθρώπου που ήθελε πάντα δημοκρατικός δηλαδή σου λέει το θέλεις, ναι έχει από μένα ένα εκατοστό τίποτα ναι. άλλο το οποίο ήταν κάποια λεφτά, α πούμε. Στην εποχή. Ας, ναι, αλλά. Σαν να ευρώ, ξέρω εγώ. Ένα μήνα ναι, ναι, την ναι, να ναι, τελειώσει. Να, να. Και μετά. Ε, του είπα εγώ δεν θέλω. Ε, μου φτάνει, λέω. Ναι. Ε, αφού μου πληρώνουν και το εισιτήριο και το, και το μήνα. Ναι. Εντάξει. Έτοιμο. Έτοιμο. Βέβαια. Εντάξει, κάθε γονή όταν το ακούει ότι ο πατέρα, ότι ο γιο του φεύγει, βέβαια είναι θέμα. Ναι. Αλλά εντάξει. Υπάρχει πάντα η τον αγαπάς το. Αυτά λέω στους νέους γονεί ότι τον αγαπάς, το παιδί σου πρέπει να του δώσει ευκαιρίε. Και έναν τρόπο να πετάξει και μακριά σου. Επειδή τον αγαπά. Ναι. Αλλιώ τότε φτιάχνουμε παιδιά το, με δεκανίκια. Αλλιώ τον σκοτώνει. Τον ευνοχίζει. Το σκοτώνει. Ναι. ναι, ναι. Τελείωσε. Πολλοί με κατηγορούν ποια... ότι δεν ναι. έχει κάνει παιδιά και δεν ξέρει από αυτά. Ναι. Okay. Ε, θα πω εγώ ότι δεν χρειάζεται γιατί έζησε ε, το ανάποδο, παιδάκι μου. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα που τα συζητάμε, νιώθει κάποια ευγνωμοσύνη για τον πατέρα σου που σου είπε πήγαινε. Εννοείται. Ναι. Και Οπότε, η μάνα μου με ναι. ένα πολύ έτσι, σιωπηλό δάκρυ το δέχτηκε. Mm -hmm. Σου λέει εφόσον το θέλεις πάρα πολύ τι να σε έχω εδώ για να, ναι. για να μου βγάλεις τα... Και να μιζεριάζεις. <laughs> αυτή, και ναι. να, μιζεριάζεις ναι. και ναι. να σε φάω στη μάπα δυστυχισμένο. Και ποια χρονιά λοιπόν έκανες το Σάλτο Μορτάλε και... ε, 1974. Ναι. Μόλις ψηφίσατε... Ναι, μόλις ναι. ψηφίσατε... Τον Καραμαλή είχε έρθει πριν να. από μένα νομίζω δύο μέρες. Να προτιμάσαι το έδαφος για σένα. <laughs> <laughs> είχε τον αντίστοιχο κόσμο στο αεροδρόμιο να σε περιμένει. Όχι, όχι. όχι, όχι. όχι, όχι. Με τι ήρθε από τη Συρία, ε, με αεροπλάνο τον, ή με, με, με τρένα. Με Swissair. Α, οκ. Okay. Ήταν και το εισιτήριο πληρωμένο. ναι από το πρόγραμμα. Από το πρόγραμμα. wow Και προσγειώνεσαι λοιπόν στην Αθήνα του 1974, μια Αθήνα φαντάζομαι σε αναβρασμό. Με την, ε... Μη Αθήνα ποτέ κατάλαβα ρε παιδί ναι. μου στην αρχή ότι, είναι, ότι πάτησα Ευρώπη η αλήθεια είναι αυτή mm -hmm. αν Είμα, δεν πλησ... Ήμασταν λίγο πίσω είναι η αλήθεια ναι, ναι δηλαδή αν δεν πλησίαζα τη Βουλή μετά αυτά τα κτίρια της Μεγάλης Βρετανίας ναι, και ναι. της Ακαδημίας Λέω τώρα που είμαι στη Βυρητό, ναι, ναι. στην Ταμασκό, που... τι διάλεξα, τι είναι αυτό λέω, τι, τι γίνεται Οπότε φτάνει 17 χρονών σε μια ξένη πόλη, σε μια ξένη χώρα, φαντάζομαι χωρί να ξέρει τη γλώσσα. Όχι, oh, τίποτα. τίποτα. Γρή. Αγγλικά φαντάζομαι θα ήξερε. Αγγλικά, αγγλικά. Ναι, ναι. Απλά υπάρχει μια ιστορία που θα <χω> σου αρέσει. Για πε μου. Το πούλμαν, δηλαδή το, το κτέλ α πούμε. Mm -hmm. Όχι, το κτέλ, πώ το λένε. Το πούλμαν που κάνει τη διαδρομή μεταξύ Αλέπο Δαμασκό ναι. για να φεύγουμε από το αεροδρόμιο ναι. τη Δαμασκού γιατί το αεροδρόμιο του Χαλεπίου τότε το φτιάχνανε οι international δεν προζιωτώναν μεγάλες πτήσεις ναι. ε, πρέπει να πάμε από Δαμασκό ναι. το αεροπλάνο ερχόταν από Βαγδάτη, Σουισερ mm -hmm. Δαμάσκος, Βύρητο Άθενς, Ζηρίχ ναι. αυτό είναι η διαδρομή τη. λοιπόν μέσα στο Πούλμαν ε, εγώ η μάνα μου ο πατέρας μου μα περίμενε ήδη στη Δαμασκό έχει φύγει με το αυτοκίνητο και ακούσαμε μία οικογένεια που μίλα για μία γλώσσα. Να. Δεν καταλάβαμε. Εντάξει, εμείς έχουμε εκεί πέρα πολλές γλώσσες. Εθνότητες. Ναι. Ναι. Αρμένοι αυτά, αλλά δεν ήτανε αρμένοι. Σε κάποια φάση λέω, μαμά λέω μήπως είναι Ελληνές. <laughs> και γυρνάμε και ρωτάμε, ρε ναι, παιδί μου... Μήπως είστε Μήπως στα... στα Αραβικά, έτσι, ναι, γιατί ναι. είναι Έλληνες από το Χαλέπι ναι. που φεύγανε με το ίδιο αεροπλάνο για την Αθήνα. Στη... Να βρούνε τη θεία ναι. τους, ξέρω εγώ τι. Και λέει ναι. Ναι, ναι. χαρά η μάνα μου. Λέει. Και ο γιος μου λέει πάει εκεί, αυτό. Και εντάξει, ήταν... ε, φαντάσου έτσι. Ναι. Ήταν η πρώτη επαφή με τα ελληνικά. Ε, με αυτού ξαναβελθήκατε όταν είναι... Όχι όχι όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Καθόλου, ναι. Φτάνεις λοιπόν, το ξαναλέω, τελείωσε ολομόναχος, χωρίς γνώση της γλώσσας, ε, ωστόσο με τη βοήθεια πούμε, του προγράμματος. Πώς ήταν έτσι ο πρώτος καιρός της προσαρμογής, ας πούμε. Ε, ήταν εύκολη η καθημερινότητα, ξέρω εγώ, τα μαθήματα σε υπήρχε έτσι εξερεύνηση όχι, της όχι, πόλης. Όχι, όχι, Αθήνα, παίρνεις, ναι. ένα ξενοδοχείο, μετά πρέπει να φύγω την άλλη μέρα για Θεσσαλονίκη. Σωστά, ήταν το όριστο τέλειο. Και πάλι με αεροπλάνο της Ολυμπιακής και φτάσα, έφτασα λέει, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκη και από εκεί πήγα και αυτό σε ξενοδοχείο. Ήταν Σάββατο, Κυριακή δεν δούλευαν τα πανεπιστήμια, ναι. πρέπει να πάω στη γραμματεία για να πάρω τα διάφορα... Το πάσο, ας ναι, ναι. αυτό ναι. και να αρχίσω να παρακολουθώ μαθήματα. Ναι. Άρα και τα δύο πρώτα χρόνια, ας πούμε, ήταν τη διδασκαλία της γλώσσας, ας πούμε. Ναι. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, ε, η αγάπη για τη μουσική, για τα φινήλια, δεν σταμάτησα, ναι. να ήταν σύμμαχο. Ναι. Όλο αυτό. Ήταν η μουσική, ας πούμε, έτσι, στον ξένο τόπο για σένα. Ε, δεν άλλαξε τίποτα. Όχι, όχι. Αν, ρωτάω αν ήταν μέσω κοινωνικοποίηση. Δηλαδή ότι θα πήγαινες, να βαράσεις δίσκους, α πούμε, ή θα πήγαινες να δεις κάποιο live, δεν ξέρω. Ε, κα, καταρχάς, τι είμαι, αφού δεν είχα ούτε κρεβάτι, ναι. πώς θα γίνει. Ή θα πρέπει να πάω στην φοιτητική εστία το οποίο δεν το φανταζόμουν ότι ήταν πλήρης, ή ναι. θα πρέπει να πάρω τα λεφτά που μας δίνανε για να νοικιάζω ένα σπίτι. Ναι. Και αυτό το σπίτι ήταν τίποτα, δεν είχε τίποτα μέσα. Α, άρα μπερδεύτηκα τελικά, πού έμενε. Έμενα σε μια οικογένεια. Ναι. Στο, στο δωμάτιο που μόλις έχει πεθάνει ο, ο παπούς, άντρα ναι, ο παπούς, ναι. και υπήρχε φτώχειας στη Θεσσαλονίκη και είναι σε νοικιάζανε οι αφητητές το ένα okay. δωμάτιο και θυμάμαι μου είπες λέω έχεις θερμοσύφωνα πως θα κάνω μάνιο λέει εδώ ανοίγω το ένα, την μία βρύση κο, κρύο ναι. Νοέμβριο τώρα ναι. ανοίγω τη δεύτερη πάλι κρύο λέω ζεστό, warm λέει ζεστό δεν έχουμε τίποτα ε, δεν έχω λεφτά μου να ναι, βάλω θερμοσύφωνα θερμοσύφων, ναι. ναι. και αναγκάστηκα να δώσω δύο δύο μηνιάτικα μπροστά για να, ε, να το πληρώσουν ε, ναι, ναι. Ναι. να έχεις το νερό ναι. φιλόξενοι άνθρωποι ναι. ε, εντάξει οι Έλληνες μην κοιτάς μετά που μπήκανε πάρα πολύ ξένοι και εντάξει με το δίκαιο τους έχουν γίνει αλλά εμείς ε, μας αποδέχτηκαν με αγάπη, με αγκαλιά, φοβερά, δεν ναι. το συζητάμε. Αλλά και η γενιά, η δικά μας ήταν μια γενιά που σεβότανε τη χώρα που φιλοξενούσε. φιλοξενούσε. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι, μας λέγανε ότι πίσω από το Πάσο δεν πρέπει να κάθεσες μέσα στο λεωφορείο. να Και α είναι άδειο. Ναι. Δεν τολμούσαμε ποτέ να κάτσουμε. Ναι. Ε, αυτά είναι εντάξει κάτι που το μαθαίνεις μικρός και σου μένει και, και θέλει να είσαι απέναντι στους ανθρώπους σωστός ή δεν θα μιλάς ας πούμε θυμάμαι ο πατέρας μου ναι, θα πας σε ξένη χώρα πρόσεχε δεν θα μιλάς με τους ε, φίλους σου αραβικά με ψηλή φωνή ναι. γιατί θα ενοχλήσεις τους άλλους όπως εδώ οι ξένοι όταν μιλάνε μεταξύ τους να μιλούν και ναι. δηλαδή είναι μια κουλτούρα την οποία τη μάθαμε ναι. έτσι Έχεις κρατήσει από εκείνη την εποχή της Θεσσαλονίκη φίλους, γνωστού. Ε, δεν ξέρω. Δυστυχώς το πέρασμα αυτό ήταν πολύ λίγο, ένα mm -hmm. χρόνο ήταν. Α, ah, μόλις. Μετά ναι. κάναμε μεταγραφή εδώ στο Πανεπιστήμιο της -Αθήνας, γιατί ήταν πιο πολλά τα λεφτά, δηλαδή της υποτροφίας, mm -hmm. στην Αθήνα παρά τη Θεσσαλονίκη και είχε πιο αξιόλογο το πρόγραμμα. Ναι. Δεν το ξέραμε, τώρα που το ξέραμε... Ε, εντάξει, το κυνηγούσα, μου λέει άδεια σε μια θέση... από έναν που γύρισε πίσω δεν άντεξε. Ναι. Ένας από την Ιορδανία, νομίζω, και πήρα εγώ τη θέση του. Όλο αυτόν το καιρό, και στη Θεσσαλονική... πιο μετά έτσι ποτέ νόστος, νοσταλγία, μοναξιά... Κοίταξε να δεις. Να πεις, εγώ oh. είμαι από του που ναι. μου αρέσει η λέξη νοσταλγία. Αλλά νοστάλζια για πράγματα που έχω κάνει, ναι. για πράγματα που έχω ζήσει μέσα από διάφορα. Όταν έχεις βάλει όμως target, αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί λες, πάω μπροστά εκεί. Άμα κοιτάζω πίσω και κοιτάζω μπροστά, αυτό λέω στα νέα παιδιά. Βάλτε target γιατί αν βάζεις target δεν θα κοιτάξεις, θα στράβω στραβογενεμιάσεις που λέμε. Ναι. Θα κοιτάξει πίσω, θα σκοντάψει μπροστά. Άρα γιατί θα είσαι μόνιμα στη ίδια θέση. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το είχαμε δηλαδή σαν πώς να σου το πω, σαν στόχο. Μετά μην ξεχνά ότι όλοι οι άνθρωποι που φεύγουν μικροί, θέλουν να αποδείξουν πρώτα στους άλλους και μετά στον εαυτό του, ότι δεν, δεν αποτύχαμε. Ναι, δεν κάνουν λάθος. Ναι. Εντάξει, ναι. αυτό είναι μεγάλη επιπέθυση. Είναι... Και κίνητρο, ας πούμε. Ε, κίνητρο. Και ναι, ναι. λες όχι. Δεν θα γυρίσω δα, δαρμένους. Όχι, ας πούμε. Όχι, όχι, ναι, ναι. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω και παραπάνω γιατί καμιά φορά υπάρχει και κάποια παραξήγηση από ανθρώπους που σου λένε μα είσαι πολύ σκληρός ας πούμε. Δεν είναι θέμα σκληρός. Το να, το να βάλεις ένα στόχο και να δουλεύεις για αυτό και να το επηρετήσεις αυτό δεν σημαίνει ότι μισείς το παρελθόν σου ή την οικογένειά σου ή όλη αυτή. Το, το φυλάσεις ένα κομμάτι μέσα Βεβαίως. σου και το έχεις και σαν ναι, φόδιο θα πω. Ναι ακριβώς ναι. ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα. Ε, ναι, Ωραία. μα είναι μουσική εκπομπή. Σωστά, ναι. Απλά είναι και βιογραφική. Τουλάχιστον για, για απόψε μου. Ναι. <laughs> Τι θέλεις να ακούσουμε εδώ. Βλέπω έναν... Εδώ φτάσαμε ήδη στην Στη... Αθήνα. Ναι. Άρα για... Μήπως να βάλουμε τον Bowie. This is not America. Όχι. Να <laughs> <Yeah, laughs> okay. Θα βάλει. Έχουμε και ένα μωρικόνε ναι, βλέπω εδώ. <laughs> <laughs> το... Όχι, θα βάλεις τον Delilah. Ωραία. Tom Jones λοιπόν, αγαπημένο. Ε, πάμε να τον ακούσουμε γρήγορα Πέρασε η, η ώρα σήμερα Ήδη είμαστε στα μισά φανταστείτε Και συνεχίζουμε το μυθιστορηματικό βίο το αγαπημένου μας Ομήρου σε λίγο I watched and went out of my mind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 Αυτό το καθισμένο λοιπόν, η ώρα περνάει σφαίρα και ούτε που το κατάλαβα για πότε φτάσαμε στις 8 χαμό στο chat, μας γράφετε πολύ όμορφα πράγματα. Κάποιου φίλος από τα παλιά πρέπει να είναι ο κόσκα ε, όμιερε. Ναι. Μα γράφει εδώ, disco, <laughs> βράχο, black music, ναι, περιοχή ναι, καβούρι ναι, το 70. Ναι, ναι, ναι. ναι. Θα ναι. τα πούμε όμω αυτά πιο μετά. Αυτά πιο μετά. Η Άνα μα γράφει σου, Άννα. για τα μαθήματα ζωή, πολύ ωραία μα τα μοιράζει και όσοι άλλοι θέλετε να δηλώσετε οτιδήποτε είστε ελεύθεροι να το γράψετε στο chat ε, Ξαναλέω για εσάς που μόλις τώρα πατήσατε το link του σταθμού ε, καλεσμένος ο ίδιος ο ίδρητης του Κόνιον Έρ και μιλάμε για μουσική αλλά και για τη ζωή του πώς έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε Ακούσαμε λοιπόν Τόμ Τζονς και Τιλάιλα Θε να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία που έχει σόμερ για αυτό το τραγούδι Ναι αυτό σημαίνει για μένα η αποβολή μία αποβολή που έχω φάει στο γυμνάσιο, ναι. είχα ένα θείο που δούλευε στο εξωτερικό και όταν mm -hmm. ερχότανε έφερε μαζί του κάποια κομμάτια. Ήταν ένα εφτάιντσο με εξώφυλλο, αν το έχετε προλάβει, το εφτάιντσο του Tom Jones Delilah. Είναι μία μεπικίνη ναι. που είναι ψυχραπλωμένη πάνω σε ένα βράχο και πέφτουν νερά. Σκάνδαλο Μεγάλο. <laughs> Μεγάλο Για δεκατία <laughs> του ναι. για δεκατία το 70, 60, ναι. 70. Ναι. Και τάξη τόλμησα και εγώ Να πάρω αυτό το δίσκο mm -hmm. Από το θείο μου Και να το πάω στο σχολείο, σχολείο. Επευθύνω ναι. στα διαλύματα Στην ηχογκατάσταση Που παίζαμε τα διάφορα ξέρεις Εμβατήρια, ναι. κατεβάστε, ανεβάστε mm -hmm. Τα ξέρεις αυτά ναι, ναι. Ε, περντεύτηκαν οι δίσκοι ή δεν περντεύτηκαν και βάζω εγώ αντί το κάποιο ναι. ξέρω εγώ βατήριο βάζω την Τελάιλα ναι. ε, έσπασε ο δίσκος βέβαια αποτολήκε η άρχη ναι. και φέρε λέει κηδεμόνας εσπασε ο δίσκο, βεβαια από η πρώτη αποβολή που έφαγα και βέβαια μετά από πολλά χρόνια και το ε, ναι. Αυτά είναι αποθυμένα, νομίζω. <laughs> μένουν, ναι. Έχουμε μείνει, λοιπόν, στην, στο κουβάρι της ιστορίας. Ε... Το θέμα είναι ότι η ιστορία έχει με συνέχεια για να γελάσετε Α, για πες. Αφού δεν, τα, δεν το... Μόνο που το έσπασε, αλλά ο λυκειάρχης κράτησε το εξώφυλλο. Α. Λοιπόν, όταν το είδε ο πατέρα μου, μου λέει, καλά Πού το βρήκες. Ε, λέω, το ο θείος. Λοιπόν, το έχει δώσει τότε ο λυκιάρχης τον πατέρα μου ναι. και του λέει αυτό είναι, ο πατέρας μου το κράτησε. Το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο. Ναι. Τέλος πάντων σε κάποια φάση εγώ το βρήκα στο σπίτι και το κυκλοφόρησα. Στη... Ναι. <laughs> στο σχολείο δεν χρειάζεται να σου πω τα αγόρια τώρα. Ναι. Τι γινόταν έτσι, εντάξει. Και το το ξαναγόρασε με το ίδιο ξόφιλο ή έχει αλλάξει. Όχι. Ναι. Από το eBay το βρήκα το ίδιο. Το Original. Ναι. ναι. ναι πολύ ωραία. Ε, αφήσαμε λοιπόν την, το κουβάρι τη Ιστορία όπου φεύγει από Θεσσαλονίκη, έχει τελειώσει ο πρώτο χρόνο στην Ελλάδα ναι. και έρχεσαι με μεταγραφή στην Αθήνα. Και εκεί διάλεξε ποια σχολή μου είπε. Μηχα, Μηχανολόγημα. Ναι, ναι. ναι. ναι. Πώ ήταν αυτό σου άρεσε. Δεν μπορώ να σε φανταστώ η αλήθεια είναι μηχανολόγο. ναι. <laughs> <laughs> Δυστυχώ δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ναι. Υπήρχε αυτή η επιλογή και μια επιλογή γιατρού. Ναι. Δεν ε, με εκφράζει το ένα ούτε το άλλο. Ε, κάτσα περίπου δύο χρόνια και μετά έφυγα. Ναι. Αυτό ήταν α πούμε από το τι θέσει υπήρχαν καινέ, α πούμε, ότι λογαριάζαν δύο θέσει. Όχι. Και... Α... Εφόσον τελειώνει ε, με επιτυχία το πρόγραμμα, ναι. έχει το δικαίωμα να γραφτεί σε οποιαδήποτε σχολή χωρί εξετάσεις. Α, εννοεί γιατί ήταν μόνο αυτέ οι δύο. Επειδή μου, μου είπες ότι ήταν ή μηχανολόγους ναι, ή γιατρός. Ή μηχανο, ή μηχα, ή ναι, ή πολυτεχνείο ας πούμε ή γιατρικοί. Ναι. Αυτά. Ναι. Αυτά δίνανε. Οκ. Okay. Okay. Γιατί μετά από αυτά τα δύο χρόνια ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών. Κατάλαβα. Η υποτροφία. Ναι. Μετά γίνεται η γιατρικη Ναι. Οίκη υπάρχει υποτροφια μετα γινεται οικη ναι οικη υπαρχει ακομα Ναι. Το Ίδρύμα Υποτροφιών mm -hmm. ε, Καποδεστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι. Άρα δοκίμασες την τύχη σου να ε, φτιάχνεις σπίτια φαντάζομαι, Εννοώ, Εχ, να το σπουδάσεις ναι, το παιδάκι δεν, μου. Ναι. με κέρδισε ο ήχος. Ναι. Πάντως ε, στη φωτογραφία που την ανέβασα και όλα στη σελίδα, όσοι είδατε το σημερινό post, δείχνεις έτσι πολύ προσιλωμένο στο σχεδιαστήριο ε, ναι, όσο Όταν, πέρα. όταν ναι. είμαι κάτι ναι, ναι. το κάνω. Ναι, ναι. Και ακόμα ξέρω να σχεδιάζω, μην σου είχε αφήσει κάτι σχολή από αυτά που να λε μέσα σου δεν μετανιώνω. Πούμε. Όχι, ήταν, δεν μετανιώνω. Ήταν και αυτό εφόδιο. Βεβαίω, δεν μετανιώνω. Να υπολογίσω. Τετραγωνικά, τετραγωνικά και τέτοια. Ναι, ναι. ναι. ναι. ναι. Είναι μια χαρά. Έτσι. Ωραία πράγματα. Ό,τι μαθαίνει είναι καλό. Ε, ναι. Και καμία αποτυχία δεν είναι ε, ε, ξελοκλήρω αποτυχία, Όχι, ποτέ. Κοιτάξτε, η αποτυχία. Γιατί είναι αποτυχία, Γιατί δεν έχει φτάσει στο στόχο σου. Ναι. Γιατί δεν ήξε πίσω τον στόχο σου. Για φαντάσου εγώ να συνέχισα. Να συνέχισα, να τελείωνα, να έκανα κάτι που δεν ήταν ποτέ στόχος μου. Και να είσαι ένας δυστυχισμένος μηχανολόγος. Ε, τι θα γινόταν. Δεν θα καθόμασταν εδώ τώρα. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε μετά τι έκανε ο ε, Μετά αφού πήρα την απόφαση και με, την, με τη γλώσσα που ξέρω σαν ελληνικά και αραβικά και αγγλικά mm -hmm απευθύνθηκα σε διάφορες δουλειές με τουρισμό ναι. με εταιρείε τεράστιε που κάνουν εισαγωγέ. Και αυτό μου έδωσε. Το πρώτο... Την, πρώτη δουλειά, Την πρώτη έτσι μαγιά που λέμε εμείς οι, Έχω... οι δεύτερη επαγγελματίε. Έχω ακούσει μια φοβερή ιστορία από μια συνάδελφο εδώ, παραγωγό του σταθμού. Για ένα ξενοδοχείο στο οποίο ήσουν εργαζόμενος στη ρεσεψιόν, ναι. στο οποίο διαμένανε κατάσκοποι. την εποχή ψυχ, ψυχρού πολέμου. Ισχύουν αυτά ή είναι απλά Ισχύ, φίμες. Ισχύει, ισχύει. Ισχύ. Πες μας γι' αυτό. Είμαι, είμαι όλος αυτιά. Εντάξει, ήταν η εποχή που έπρεπε να... Ήταν η πρώτη σου δουλειά καταρχήν αυτή ή πιο μετά. Ε, αυτή ητανε μετά. Να. Η πρώτη μου δουλειά ήταν με τα τουριστικά γραφεία. Mm -hmm. Και με, τις, με τα transfer ναι. Οι οποίοι άφηναν αρκετά χρήματα. Αυτές ήταν, οι να, να πούμε και στου φίλου, φίλε ακροτήσει, όταν η εποχή που ο ελληνικός τουρισμός άρχισε και πρωτοξυπνούσε νομίζω. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω ότι μετά τις πρώτες ταινίε τύπου ζορμπάσει. Ναι, και με στάσου Άννα όταν ότι πήγε μια πρώτη προβολή προήμη της χώρα στο εξωτερικό και άρχισαν να υπάρχει ενδιαφέρον για τα νησιά, α πούμε. Και ήταν και μόδα πολύ η Ελλάδα. Ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι στο γάμο του θείου μου, του αδελφού της μάνας μου, mm -hmm. το μπαμ έκανε ας πούμε το ζορμπά. Ναι. Και έπρεπε ο γαμπρός, να δηλαδή χορέψει. ο θείο μου, να πάει σε ένα δάσκαλο Έλληνο Σύριο να, να του μάθει το να, να χορεύσει ζορμπά. Ναι, ναι. Και τέτοιας ιστορίες. Mm -hmm. Οπότε η πρώτη ενασχόλησή σου ήταν σε τουριστικό γραφείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Ναι. Αυτό πώς ήτανε. Είχε ενδιαφέρον. Ε, τώρα δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Ναι. Δεν υπήρχαν ώρε, δεν υπήρχε τίποτα. Έβγαλε ναι χρήματα, αλλά ξύπναε 6 και γερνόουσε 12 το βράδυ. Ναι. Μία. Και, και φαντάζομαι δεν είχε και διακοπέ καλοκαιρινή. Τίποτα, τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Μα δεν ήθελε. Ναι, ναι. Δεν ήθελε. Και από εκείνη τη δουλειά έχει κάτι που να σε συντροφεύει μέχρι τώρα. Έτσι ένα know-how ας πούμε. Ε, βέβαια. Ναι. Η επίσκεψη, η πρώτη επίσκεψή μου που έκανα με ένα γκρουπ Αμερικάνων στους Δελφούς που ήμουνα συνοδός δηλαδή μαζί με μια άλλη κυρία mm -hmm. και μετράμε ξανά και δεν βλέπουμε έναν που, να λεί, που, ναι, που έλειπε, ναι, ναι. ένα έλειπε. Ξαναμετράμε, έλειπαν δύο. Ναι. Ξαναμετράμε... Λείπανε τρει! Δηλαδή ήταν κάτι το τρομερό Και τι έχει, συμβεί? τι έχει συμβεί Από την πίσω πόρτα του Πούλμαν Αυτοί ήρθανε Δεν ξέρω αν ξέρεις Οι δελφοί τότε ναι. Δεν είχανε φωτισμό τη νύχτα ναι. Κοίτας τώρα ναι. ε, Μόλις σωρόπωνε Κατεβαίνανε ας πούμε Πρέπει να μπουν ναι, μέσα ναι. στον ναι. Τώρα. Ναι. Παλιά Οι τουρίστες αυτού του χώρους Και τώρα ακόμα έχουν διαβάσει πάρα πολλά πράγματα μυστήρια για αυτά ναι. τα μέρη. Ενεργειακά. Ναι, ναι, okay. Και νομίζουν ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. <laughs> Θέλαν να κοιμηθούν εκεί, okay. να κάνουν επικοινωνία με άλλο πλανήτη, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχουν σχεδιάσει αυτό το πράγμα. Σου λέει, μόλις κλείνει η πόρτα, ε, ανοίγουμε το πίσω μέρος ναι. και την κάνουμε. Ναι. Από το πουλμαν την από πίσω πόρτα. Ναι, ναι. Από το πίσω, παλιά ναι. πουλμαν, έτσι ναι, ναι, ναι, που ήταν ναι, ναι, πόρτα, δεν ήταν ελεγχόμενη, με, με πετώνια, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Φοβερό. Και κάτσαμε να ψάξουμε να τους βρούμε. Τι αστυνομίες, τι αυτά, γυρίσαμε εδώ τέσσερις ώρα το πρωί την άλλη μέρα. Τους βρήκατε. Τους ή... βρήκαμε, ήταν κρυμμένοι ναι. μέσα στο δάσος, από πίσω. Όχι τίποτα, κόψατε και την επικοινωνία με το. <laughs> με το Neptune. Ναι, γιατί έχουμε ευθύνη τότε. Ναι. Ναι, δεν μπορούσε να γυρίσει χωρί. Ε, βέβαια. Το... Ε, δεν ε, ε, ε, ε, ε, ε. τότε δεν υπάρχει ναι. ασθενή, ήταν η χωροφυλακή. Ναι, ναι. Με προτζέκτορε να φωνάζουμε με μικρόφωνο. Εφιάλτη Εφιάλτης Εφιάλτης ναι, του κάθε ξεναβού. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτή η δουλίτσα λοιπόν κράτησε πόσο διάστημα. Στο... Ε, ναι. Δύο χρόνια. Okay. Και μετά πάμε στο ξενοδοχείο πάμε των υπερκατασκόπων. Το ξενοδοχείο λόγω τη γλώσσα. Έπρεπε να, να είμαι και διερμηνέας συν τη ρεσεψιόνα, α πούμε. Ναι. Ε, και σολάβησαν πολλές ιστορίες. Ναι. Πε μα Γιατί; τη, τη πιο απίστευτη από αυτέ. Πιο απίστευτη. ήταν ότι κάποιος με πήρε τηλέφωνο στη ρεσεψιόνα μου να βάρτια και λέει ότι έχετε τοποθετήσει βόμβα. Ας πούμε. Mm -hmm. Και τώρα εγώ... Επίρεται και ενός όλου ναι. Γιατί υπάρχει πρωτόκολλο. Ναι. Τότε είχαμε πολλούς ε, αντικαθεσιτοτικούς Λίβιους. Ναι. Ε, κάτι Άγγλους. Οι οποίοι ήταν κατάσχολο. Ε, ναι, ναι, ναι. Κάτι Οι Αμερικάνους του εκ του στόλου και αυτά. Ναι. Ε, όλα αυτά ξέρεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται α ναι. πούμε. Δεν χρειάζεται και πολύ σοφία. Ε, αυτό ως αποτέλεσμα να τρέχουμε να λέμε, να αδειάσουμε, να βάζουμε ναι. και ε, εντάξει είναι μια φασαρία ναι. περισσότερο. Δεν, δεν υπήρχε βόβο, φαντάζομαι. Όχι, Όχι. ήταν κανέφαση. Ναι. Κάτι άλλο έτσι σουρεαλιστικό, από εκεί από το ξενοδοχείο. Ε, εντάξει είναι πολλά, okay. αλλά... Αν θέλεις, λες αλλά ναι. από το επαγγελματικό απόρριτο Όχι σεβαστώ. δεν είναι αυτό, ναι. απλά είναι περισσότερο λυπηρό παρά... Α, okay. Ναι, δηλαδή okay. όταν ε, θυμάμαι αδειάσαμε ένα, μια πτέρυγα για να φτάσει ένας ψεωροσιαίχης ναι. που είχε μαζί του, δεν ξέρω πόσε ε, Χαρέμι. Χαρέμι, ξέρω, ναι. το, όχι χαρέμι, δηλαδή γυναίκα με ναι. ένα-δύο και ναι. κόρες... Και τα ζήταγε να αδειάσουμε και το πάνω, ας πούμε. Ναι. Και εμείς δεν το άδιασαμε Και λέει, δεν γίνεται, γιατί πώς θα κάνω και τα, τις τρέλες μου με τις έσκορτ, ναι. με, έσκορ, με τις παραγγελίες. Σωστά, σωστά. εκεί εγώ έμεινα ναι. και γιατί δεν πας σε άλλο ξενοδοχείο. Ναι, είναι ναι, ανάγκη, ναι, ναι. Ναι. Όχι, λέει, δεν έχει θέμα. Δεν υπάρχει. Ε, εγώ θέλω ναι, να το κάνω εδώ, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Απίστευτο. Ε, ε, αυτό το, η δουλειά του ξενοδοχείο αντίστοιχα κράτησε πόσο ακόμα κράτησε γιατί μετά πήγα σκόπελο ναι. μόλις έχει ανοίξει ένα ξενοδοχείο και έπρεπε να το δουλέψω σαν λόγω λογοπήρας που είχα mm -hmm. για έξι μήνες σεζόν, σεζόν, ναι. Ναι. Ε, και μετά αφού είχα μαζέψει κάποια μαγιά έπρεπε να κάνω αυτό που θέλω να κάνω να κάνεις κάτι δικό σου, ναι. Όλο αυτό το διάστημα, αλλάζοντα από τη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, από τη μία δουλειά στην άλλη, τι ρόλο παίζει η μουσική στη ζωή σου και ο ήταν των γράφους. Ναι, Αυτό είναι, σημάμαι, ας πούμε, βάρδια. φαντάζομαι ότι από εκεί που ήσουν αφιτητής, τώρα πλέον που είσαι, ας πούμε, εργαζόμενος, φαντάζομαι ότι θα έχει τους πρώτους σου δίσκους, το πρώτο σου υποσύστημα. Απλά... Θυμάσαι το πρώτο οικοσύστημα έτσι, το καλό ε, που πήρες. Ναι, Δεν εννοείται. Ναι. Σάνιο, ναι. Με, τα μο... με τα νόη ηχεία, mm -hmm. Pickup, ε, όχι, σάνιο ενισχυτής, ναι. BSR pick-up και δύο τα νόη ηχεία, με δόσεις. Mm -hmm. Και το πρώτο που πήρα ήταν ένα ραδιοκασιστόφωνο το οποίο το έχω στο... ναι. στη δουλειά. Λειτουργία ακόμα. Σάνιο. Τέλεια. Έχει μια άλλη ιστορία αυτό. Ναι. Αυτό έχει άλλη ιστορία που πραγματικά είναι μικρού μήκους της Παίρνει βραβείο αμέσως. Ε, θέλω να την ακούσουμε. Γι' αυτό, αυτό έγινε αυτή η κομπή απόψινή. Ωραία, βάζω. Να βάλω έννοιο, αφού θα ακούσουμε μικρού μήκους. Ένιου θα το βάλεις σε μια άλλη ιστορία. Ωραία. Θα ναι. βάλεις... Ε, ποια έχεις? Diamonds are forever. Get ready. Το Barry White θα βάλεις. Ποιο... Το Lava Limited. Ωραία. Μμμμμμμμμμμμμμ... Mm. Βοήθησέ με... Λοιπόν... Ποιο είναι. Δεν έχουμε Barry White... Α, δεν το έχεις φάει. Όχι. Δεν πειράζει. Βάλε... και τρέντι. Ωραία. Γκέτρέντι και εσείς να ακούσετε την φοβερή ιστορία με το σάνιο ήχο σύστημα, κασετόφωνο, συγγνώμη. Θαμός εποψή είναι η εκπομπή, ε, δεν σας προλαβαίνω στο τσάτ. Τι ακούσαμε εδώ όμιρε. Ρε Ρερθ, ρε. ε, σπάνια γη, όπως σπάνια έχει και ιστορίες που ακούμε φοβερό, απόψε. Φοβερό δίσκο. Και αυτό. τρέτη, νομίζω ύμνος, funk, πούμε. Και όχι μόνο. Ναι. Όχι μόνο, Α, αγαπημένο δίσκο και για, για τους ροκ, για τους είναι τις εποχές που περιγράφουμε; δεν είναι πάνω κάτω. Ναι, είναι οι εποχές με, την, με το τζάκετ mm -hmm. και το, η ανησυχία των νέων και, το, και την ανθρωπότητα για το Βιετνάμ. Ναι, και αντιπολεμικές κινητοποίησεις ε, ναι, παράλληλα. Να Τα ζούσαμε αυτά μέσα στην πετσή μας, στην καθημερινότητά μας. Καλησπέρα στον φίλο Βασίλη, στην Ξένια, στη Σοφία και σε όλους τους... Γεια σου Ξένια, τους... ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. ακροατές. Η Ξένια είναι... Σταθερή ακροατρία. Σταθερή ακροατρία. Νομίζω που και που με ακούει και εμένα, πρέπει να με ναι, έχεις γράψει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, είχαμε... Να ξέρεις ότι σε όλους ναι. τους συναδέλφους, εγώ επειδή είμαι καθημερινά στο στούντιο, κάνω το σωστό πρόμο για να μην ναι. ανησυχείς. Ε, το ξέρω και μ' αρέσει που κάνεις και πρόμο και σε, σε όλους τους παραγωγούς Εννοείται. Ακόμα και στον ε, Κώστα που μπορεί να μην ακούς τέκνο α πούμε δηλαδή, Δεν δε φαντάζομαι την τέκνο αν είναι η μουσική σου Αλλά τον, ε... ε, τον προωθείς μουσικ... και τον Κώστα Εδώ είναι μια να. πολύ ωραία φάση την ανοίγει τώρα και πρέπει να το λέμε Εγώ είμαι μουσικόφιλος mm -hmm. Ποτέ δεν υπήρχε ούτε συλλεκτής για το συλλεκτής Για τη μουσική εννοώ να. Ούτε εγώ να μου αρέσει η μουσική Είμαι μουσικόφιλος άλλο η άλλο χάι φεντελίστας Άλλο χάι εντάς Εγώ είμαι μουσικόφιλος Δηλαδή το, αυτό που σου είπα ότι αγόρασα Με 750 δραχμές που έχω την απόδειξη ακόμα Και με δώσεις βάσει της υποτροφίας μου Γιατί mm -hmm. έπρεπε να παρουσιάζεις κάτι ναι. Για να σου δώσουν οι ναι, κάτι. ναι. Και αγόρασα αυτό το σάνιο το οποίο το έχω Ναι Ποια είναι η ιστορία μου που μας είπες ότι ακούγεται ότι μοιάζει σαν να είναι μικρού μήκους. Α, μετά από πολλά χρόνια ε, είχα κάποια ανάγκη το πούλησα Ναι. το σάνιο τότε. Ε, ξέρεις, οι δραχμές, ρευτό, πάντα, οι, ναι. Οι, οι, ναι. οι δραχμές τότε ήταν, ξέρεις, πάντα έπαιρνε υποτίμηση ναι, και ναι. ό,τι αόραζες το πουλάγες με κέρδος. Λοιπόν, και μετά από πολλά χρόνια ε, μου ήρθε ένα φλάσο ότι ρε φίλε, εγώ το θέλω αυτό. Ναι. Ε, το βρήκα πριν το 2019. Το ίδιο. Το, το ίδιο. Ότι... Στη Γερμανία. Αυτό που είχε. Όχι. Α, α, θα τρελαθώ. Νο, <laughs> ναι. Θα τρελαθεί. <laughs> γιατί θα το, βρω, θα το <laughs> ναι. βρω στην επόμενη φάση. Αφού το αγόρασα από το eBay, έλειπα διακοπέ. Ναι. Ήρθανε. Δεν με βρήκανε. Mm -hmm. Δεν βρέθηκε το χαρτί ποτέ. Γύρισε πίσω. Ναι. Ρωτάω, εγώ στέλνω ένα γράμμα ότι ρε φίλε πού είναι. Λέει σου υπεστρέψαμε τα λεφτά, δεν βρήκαμε κανένα. Ναι. Το χάσα. Στις επόμενες μήνες, επόμενες μήνες... Το ξαναψάχσω Το ξαναψάξω. Ναι. Το βρήκα σε άλλη, δεν θυμάμαι, στην Ουγγαρία νομίζω ναι. Από, από διότι πούμε. Από ναι, ναι. Το πήρα. Ήρθε. Το ανοίγω. Το καθαρίζω. Φτάνω στη... Στη θήκη με τις μπαταρίες που έχει μπαταρίες. Ναι. Ανοίγω. Και Α, είναι, την... είναι φορητό αυτό. Φορητό. Ναι. Και τι να δω. Τι. Αυτό που είχα αφήσει. Είχε αφήσει κάποιος σημειωματάκι. Πούμε. Έχω αφήσει ένα σημειωματάκι σε, σε εκείνο που το πούλησα. Ναι. Σαν αυτοκόλλητο μέσα από τις ναι, μπαταρίες. Ναι, ναι. Και υπήρχε μέσα. Φοβερό. Και αυτός που το πούλησε δεν ήταν Ούγγρος προφανώς. Όχι. Όχι. Όχι. Ήταν ένας συμπατριώτη Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Αυτό είναι όντω για ταινία. Αυτό είναι για ταινία. Ναι. Και αν υπήρχε ένα τρόπο. πώς θα το πω. Ένα, πώς ένα είναι, GPS. Όχι, όχι. πώς είναι το Υπουργείο Μεταφορών που βλέπει ναι, τα, ναι, τα ναι, μάτια. Φοβερό, να ναι, το τρακ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Φοβερό. φοβερό. Ε, όλο λοιπόν εκείνο το διάστημα που είσαι πια εργαζόμενος και όχι φοιτητής φαντάζομαι αγοράζει μουσική, yeah. πηγαίνεις σε συναυλίες Ποιε είναι η έτσι, πιο ξυμνημόνευτη συναυλία Στη στην, ζωή ε, μου. στην Ελλάδα των 70s θα πω εγώ να, 70's. Να, να το βάλω εκείνη την περίοδο σου το... Τον s Κάτι που να σε έχεις συμμαδέψει ναι. πούμε και να πεις wow έχω ζήσει αυτό το πράγμα πούμε, Έχω ζήσει τον τοντάδε καλλιτέχνη ζωντανά Τους Pink Floyd. Στην Ελλάδα. Ναι. Έχουν έρθει στην Ελλάδα πινκ Φλόιτ. Νομίζω το 82. Ωαου. Wow. Εντάξει. Ζήλευτό. Ναι. Ήμουν τριών χρονών. <laughs> Πολύ μικρός για... Αλλά η συναυλία που το έχω πει, άλλωστε που θα μου μείνει αξέχαστη, ήταν ε... του ενιουμορικών. Ναι. Του μεγάλου μαέστρο. Ε, αφήνουμε λοιπόν το ταξιδωτικό γραφείο το ξενοδοχείο στη συνέχεια και μετά πά στη Σκόπελλο εκεί ήσουνα πάλι έτσι σε θέση ρεσεπσιόν. Ναι, ναι, επεύθυνος γενικότερα. Ναι. Το καβούρι που μας ανέφερε πριν ο φίλο μας είναι πριν ή μετά από τη Σκόπελλο. Είναι πριν, πριν. πριν. Α, αυτό τι ήταν ήσουνα ήταν η πρώτη σου απόπειρα για τη Τζέη ας πούμε. Ναι ε, κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι, ναι. Ήτανε ,ε, nightclub ας πούμε τη εποχή. Ήταν το προ ας πούμε ξεκιν το Νταβαντούρι το μεγάλο προς τη νύχτα έπρεπε ναι. κάποιος ας πούμε να παρουσιάζει κάτι δίπλα στην πισίνα. Ε, σαν opening ναι, ας πούμε. Opening. Okay, okay. Και αυτό το μαγαζί υπάρχει ακόμα όχι. Oh, όχι. Ναι. Υπάρχει αυτό. Και καβού... Μαύρο κα... πιθάρι λίγο μαύρο. Black λίγο. music μας black... έφεψε. Ναι. Black music ναι. έπαιζα ah, εγώ black. Οκ. Okay, okay. ε, φεύγεις λοιπόν στη Σκόπελο, κάθεσες για σεζόν. Μετά, ε, μετά αποφασίσαμε να... Να, γίνουμε, να παίζουμε πια δικό μας επιχείρηση. Ναι. Και πώς ήρθαν τα παπούτσια στη ζωή του Όμηλου ή δεν ήταν κατευθείαν παπούτσια ήταν κάτι άλλο. Όχι. Α. Μετά από τη Σκόπελο είχα ένα φίλο, ο οποίος είχε ένα κατάστημα στον Πειραιά. Είχε και βιοτεχνία ξέρει το πόσο είμαι καλός στις πωλήσεις. Με παρακάλεσε να πάω να ξεπερδέψει από διάφορους αητονίχηδες εκεί πέρα ναι. που τον κατακλέψανε. Να πάσω ως υπεύθυνος ή... Μου πας ως υπεύθυνος. Ναι. Να... Του... Να, ξε... να ξεκαθαρίσουμε. Λια... Λιανικής, ας πούμε. Λιανικής. Ναι. Ο άνθρωπος ναι. είχε Με... μια βιοτεχ... Με, ποιο... Με ποιο αντικείμενο η βιοτεχνία την τι... ως πράγμα. Με υποδήματα. Α, υποδήματα, ναι. Ε... Και του λέω μόλις είχα έ ήταν τρίτη και τετάρτη με έπαιρνε τηλέφωνο. Μου λέει μαθάω ότι γύρισες. Θα μου κάνεις αυτή τη χάρη. Λέω, εντάξει, πότε, αύριο. Ναι. Έκου, αύριο πήγα. Ήταν ειποχές που δεν έμεινα ποτέ άνερο. Ναι, ναι. ωραίο αυτό. Ε, νομίζω ναι. Ναι, ωραία. Ενώ μπορεί να λέμε διάφορα κακά για, την, για το παρελθόν, αλλά αν μη τι άλλο Κάπως θα ήταν καλύτερη οικονομία, φαντάζομαι τότε. Από αυτή την άποψη, ότι το αν έψαχνες δουλειά θα έβρισκες κάπως πιο εύκολα. Ε, θα ναι. μου πεις, βέβαια, έχεις κάνει και εσύ το όνομά σου. Δεν ήταν ότι σου ήρθαν κατέβατο. Ναι, κοίταξε ναι. να δεις, αν δεν δίνεις, δεν παίρνει. Δηλαδή, πρέπει να δώσεις. Ναι. Όχι να δώσεις υλικά, άγαθα, πρέπει να δώσεις... Κόπο. Ναι. ναι. Να... Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι έχεις ένα νέο προϊόν. Θα πρέπει να το χαρίζεις για να το καταλάβει ο άλλος. Ναι. Το ίδιο είναι και οι δυνατότητες του καθενός μας όταν ξεκινάει κάτι στη ζωή του. Πρέπει να τα χαρίσεις στην αρχή. Ναι. Να μην τσιγκουνεύεται. Ναι. Και στα συναισθήματα ακόμα πρέπει να τα χαρίσεις για να ναι. έχεις απόδοση. Ναι. Οπότε εκεί ήταν η πρώτη... Οπότε πήγα και ναι. είδα ότι έχει ενδιαφέρον. Ναι. Είναι κάτι ρε παιδάκι μου που σε κέρδισε ότι σε άρεσε και ο χώρο του υποδήματο ή ε, κάτι τέτοιο. Καταρχήν ενα... να ξεχνά είναι styleing. Να. Πρώτα. Δεύτερον, ε, είναι κάτι δημιουργικό, δεν mm -hmm. είναι. Μετά η πώληση είναι, μια... είναι σαν τα ναρκωτικά. <laughs> δεν γίνεται. Ο πατέρα μου που ξέρει, είναι αυτό το εμπόριο, λέει η λυπητό μου. Έτσι το ναι, αναφέρει ναι, το εμπόριο. Γίνεται, να ανέβει δηλαδή... και η μου. Εγώ ακόμα και τώρα που ήμουν Πάσχα. Αλλού, να και πήγαινα ξέρω εγώ να πάρω κάτι ναι. χωρίς να άθελά μου ρε παιδί μου έμπαινα κάπου ξέρω μου και χωρίς δεν έχω δικαίωμα ναι. αλλά το βοήθησε να πουλήσει μιλούσε εκ μέρους ναι, το... ναι. ναι, ναι, ναι. κακώς αλλά ναι. δεν κρατιέσαι είναι αρρώστια ε, ισχύει και το, ε, το παθαίνω καμιά φορά στο δικό μου ναι. κατάστημα με άλλους αμαθαράτορες. Ναι. Άλλ, που και την πόληση. Ναι, ναι, ναι, γιατί έρχονται και μου λένε ε, ε, θα μιλήσω εγώ στον Πελάτη τώρα. Και, ναι. σε, δεν το λένε αλλά εγώ, Το λέω και εγώ. Ναι, Απλά είναι ναι. Ε, ας πούμε εγώ πήγαινα τακτικά καλοκαίρια στην Κείο. Uh, ναι. Και έχω ένα φίλο που έχει την, τα ίδια προέοντα με εμά. Ναι. Προσπαθούσα να μην πάω ναι. για να μην παρασκευθώ. Τελικά αυτό έμαθε ότι εγώ είμαι εκεί ναι. και με έπαιρνε τηλέφωνο. Μου λέει: Εδώ θα έρθει. Έχω του Αμερικάνου. <laughs> Μόνο εσύ Σίμφορντ να του κάνει. Ποια, ποια ήταν εντωμεταξύ η βιοτεχνία που έπιασε τη δουλειά, ποια ήταν, Ήταν μια βιοτεχνία που έφτιαχνε γενική πολυτελεία. Ναι, υπάρχει ακόμα. Το Α, οπότε έκλεισε, έκλεισε, έκλεισε. Ναι, ναι. Και σε again, φα... again, again λέγω. Ναι. Το again. Ναι. Δεν το ξέρω. Ε, Ενώ δεν το έχω προλάβει, ε, μάλλον. Ναι. Η μητέρα σου που δεν ναι, ξέρω ναι, ναι, το ναι. ξέρει. Ναι. Και πότε κάνει, λοιπόν, το επόμενο σάλτο τον για να πεις Θα κάνω το δικό μου μαγαζί. Ε, το 1986. Ναι. Οπότε υπάρχει, ας πούμε, και το πλήθο εμπειριών και τέτοια. Και λες... Ναι. ναι. Και πλή... δεν είναι μόνο εμπειριών, είναι και. Κεφάλαιο. Και, και κεφάλαιο και πολλές υποστηρίξει ναι. από ανθρώπους που με ξέραν, δηλαδή ποντάρανε και σε μένα. Ήσουνα ναι. ο πρώτος που έφερε τα κλάρξ ή κάποιος από ε, Δεν ήμουν ο πρώτος Α. ο στρογγύλος έφερε ναι. που πουλάει τα ρούχα που δεν υπάρχει πια απλά ήμουνα ε, ο, το, το κεντρικό που θα μπορούσε η εταιρεία Σα να αυτούμε. βγει ναι. και να έχει μια αποκληξιστικότητα κάπου Ναι του έδωσα δηλαδή μαζί με το ρίσκο μου την ευκαιρία. Ναι. Δηλαδή είχαν και άλλα μαγαζιά Κλάρκ, απλά εσύ Με είχες, άλλα πράγματα. Ναι, αλλά είχε μόνο. Μόνο μαπούτση. Ναι, ναι, ναι. Και συνεχίζει να πούμε όμορφο ότι το έχει. Α κάνουμε τώρα ναι, γκρίζα ναι, διαφήμιση. Ναι, Από ναι. το 86 μέχρι και σήμερα ζωή να έχει. Ε, πώς ήτανε, η γνωριμία σου με τον ε, μεγαλύτερο μουσικάνθρωπο αυτή τη στιγμή εν ζωή στην Ελλάδα με το Γιάννη ναι. το μεγάλος δάσκαλος μέντορας σύντροφος στις μοναξιές μας αυτός δηλαδή νομίζω ότι όλες οι δύσκολες στιγμές λυνόντουσαν σταμάτησαν να υπάρχουν μεταξύ 4 και 5 ναι. και δεν το λέω εγώ το έχω πει και το έχουν πει πολλοί πελάτες μου που ακόμα όταν ήμουνα ταξίδι και είπα στη φίλη μου σήμερα <coughs> εγώ από την παραλία θα κλέψω μία ώρα. Mm -hmm. Λέγε, και πού θα πας. Δεν πάω πουθενά, να. απλά δεν θα με ενοχλήσει κανείς, να, θα να. βάλω τα ακουστικά μου. Να. Και μέσα στο... δεν υπήρχε chat, να. υπήρχαν μόνο τηλέφωνα. Μπράβο. Και... Δεν βρήκα μία ένα τραγούδι, έπαιρνα τηλέφωνο στο... Να. Στην ΕΡΤ και έβγαινε πάντα ο Κώστας ο mm -hmm. και του λέω μετά από την εκπομπή πες του Γιάννη αυτό και αυτό και αυτό να. Α, μου λέει δεν πάτε διακοπές συνέχεια εδώ, ήσαχτε, τι κάνετε μα έχετε ζαλίσει και έπαιρνα μετά από την εκπομπή μου απάντησε ο Γιάννης, να. αυτό το κομμάτι είναι αυτό ακούγεται σε αυτή την ταινία, αφαιρούμε πολύ και τέτοια ε, λοιπόν, Εποχές προς Αζάμ Εννοείται. Ε, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Το κασετόφωνο πάντα πατημένο. Ναι, ναι, το ε, ναι, ναι. Πάντα, πάντα. Και πότε γνωριστήκατε. Γνωριστήκατε. Το 1989 στην ταινία. Ε, κάνει ένα διαγωνισμό. Πάντα ο Γιάννη έδωνε ευκαιρίε στου ακροατέ. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα που είναι εύκολα τώρα. Σου λέει ότι υπάρχει μία ε, μοναδική προβολή. Φέραμε χωρί υποτίτλου. Μία ταινία των Petsho Boys ε, κάποτε το έχω ε, ξαναακούσει Ναι, κατάλαβα ποιο λες ναι. ε, Δεν κυκλοφορησε ναι. αυτό το πράγμα ναι. Δεν, Είναι μία ταινία μουσική mm -hmm. Την έχουν κάνει οι Petsho Boys Όποιος ε, παίρνει τηλέφωνο εντός 10 λεπτών Παίρνει πρόσκληση Παίρνει πρόσκληση Ναι ε, εντάξει, πάντα ήμουν πάνω στο, στο Καντράνο και, και στη βάρδια ακόμα ναι. που δούλευα, Αυτό ήταν. Μάλιστα είχα το κατάστημα κιόλα. Ναι. Ε, πέτυχα το τη γραμμή, δίνω το όνομά μου. και έπρεπε να πάμε αμέσω μετά από την εκπομπή. Να πάρετε τα αισθητήρια. Όχι, α, να πάμε α, στην στι... προβολή μαζί με το Ιάμπο. Okay, okay. Γιατί ήταν, ήρθε μόνο για μια προβολή και να φεύγει. Ναι η οποία ήταν πριβέ η προβολή δηλαδή Να. ο Γιάννης ο Πετρίδης μαζί με τον Κώστατος Γορή και όλοι η νικητές, οι νικητές 10 άτομα Να. ας πούμε όποιος μπορεί βέβαια Να, ναι. εγώ έκλεισα το μαγαζί βουτάω ένα ταξί φτάνω στο στο Άστρον ή στο Άστορ νομίζω που είναι στις Σουαμπιλόκηπους ε... το Άστι όχι Άστι είναι Α. στο κέντρο Άστορ Να. Το Άστρο είναι η άστρο, Άστρον, Άστρον. Ναι, ναι, το οποίο, το οποίο είναι κλειστό τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπω... Περιμένουμε απ' έξω και βλέπω ότι κατεβαίνει. Ο Γιάννης το ξέραμε μόνο ναι. από τις φωτογραφίες ναι, Σπάνιες και όλα. Ναι. Δεν, δεν ήθελε πάντα. Βλέπω το Γιάννη να κατέβει από το αυτοκίνητο μαζί με τον Κώστα. Φορτωμένη με πράγματα και αυτά. Ποιο είστε αυτό. Δεν μπορεί, δηλαδή... Το ένδελμα σου όταν το βλέπεις Να, κοντά ναι, ναι. Παθαίνεις, παθαίνεις. Ναι, παθαίνεις πάντα σε, σε, ταραχή Μπάτε ναι. ναι. ε, μέσα Μπαίνουμε μέσα σβήνουν τα φώτα Ξεκινάει ταινία Εγώ πάω από πίσω <laughs> Κάθομαι και αρχίζω και μιλάω Μου λέει θα τα πούμε μετά ναι. Θα τα πούμε μετά Μου λέει δεν θα φύγω θα τα πούμε, ναι. πούμε μετά ε, Και μετά ανταλλάξαμε τηλέφωνα ε, Και έγιναμε ναι. ε, Σαν <laughs> Από ακροατής Φίλοι, ε, φίλοι. φίλοι. Ε. και είναι μια σχέση που κρατάει μέχρι και σήμερα, ναι, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να. Ναι, ναι, ναι. Για εσά που δεν ξέρετε, που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν ξέρει, ο Γιάννη Οπετρίδη είναι η μοναδική εκπομπή που είναι στο βιβλίο Guinness, παρακαλώ. Παρακαλώ. η μακροβιότερη ναι. στην ίδια συχνότητα, στην ίδια ώρα, κιόλα. Ναι, και νομίζω ναι. ότι αυτό έσπασε πρόσφατα που τον αλλάξανε από την ΕΡΤΜΗΣ ή Ναι, μετά από το... αυτό το, Real... μα, το ναι. μαύρο που ήταν που ήταν το μαύρο και το πήγανε όχι στο FM. Μπράβο. Και τώρα ξανά στην Earth ή όχι. Βέβαια. βέβαια να, ναι. Ναι. Και υπάρχει και φοβερή ταινία για τη ζωή του. Να, ε, ναι. Πώς λέγεται να δεις. Είναι Once in a lifetime. Να. Είναι να. το τραγούδι του αγαπημένου του David Byrne να. από του Radiohead. Mm. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα. καθώ πλησιάζουν προ το τέλος. Θα ακούσουμε τον Barry White και ποιο τραγούδι. Ένα κομμάτι φοβερό. Mm -hmm. το... Τώρα τελευταία το... Δεν το ανακαλύψα, το ξαναθυμήθηκα ναι. Για να μάθεις και εσύ που είσαι μικρός mm -hmm. Το τι θα πει Ενορχήστρωση Και στο ηχογράφηση Τέλεια, πάμε να τα ακούσουμε Ποβερό κομμάτι όντως, έχεις δικαιόμυρα, απίστευτη ενορχίστρωση. Καλησπέρες ε, μικροφωνικές στον ε, φίλο Σάκη, στο Θανάση Σαντορίνη, στη Θανάση, στον Παναγιώτη και στον Νίκο. Νομίζω έχω ρεκόρ ε, ακροατών. Έβερ. Λοιπόν, πίσω από, την, από το εξώφυλλο που βλέπεις, mm -hmm. είναι, ναι, πίσω από αυτό, ακριβώς Δεν, αυτό ναι. το εξώφυλλο, είναι το, όπως είναι το βινήλιο. Είναι φωτογραφίες από το στούδιο και την ορχήστρα. Ναι. Λοιπόν, 85 άτομα. Wow. Καταλαβαίνει τώρα ναι. τι θα πει στουδιακα ναι, του ναι, ηχογραφήσει ναι. 20th century. Που ηχογράφησε ο Barry White, okay. μάεστρο, τρομερό. Κλισέ που θα το πω, αλλά δεν γίνονται τέτοια πράγματα πια όχι, σήμερα. Όχι, όχι, όχι <laughs> δεν, δεν γίνεται. Δεν Αν δεν θυμάσαι, την ίδια κουβέντα είχαμε και με τον Χρήστο που είχε φέρει τα soundtrack, τα, ναι, τα βινίλια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι ναι, δύσκολο ναι. πια να γίνονται τέτοιε ηχογραφήσει. Ναι, <laughs> είδα, είδα πρόσφατα την ταινία El Cid. Mm -hmm. Ήμουνα στο ξενοδοχείο στην Αρκαδία ναι. Αργά, αργά. Πολύ ναι, αργό, ναι. ξημερώματα ήταν και σκεφτόμουν ανεπίσημο τι, τι παράογε, τι λεφτά τότε, τι, ναι. τι, τι κόσμος υπήρχε. Φοβερό. Και τώρα είναι Τίποτα. με ένα πάτημα κομπιού ναι. και με άλλα. home studio. Τίποτα. Ναι. Πλησιάζοντα λοιπόν ε, τη ζωή του ομίρου στο τώρα, πρέπει να πιάσουμε το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μας αφορά και εμά, και εσά, του ακροατές την ιδέα να φτιάξεις ένα δικό σου ραδιόφωνο πριν από αυτό υπήρχε κάτι υπήρχε το περατικό, ναι. ραδιοφαντασία ναι. 96,1 με τι μέσα και 268. εξοπλισμό Ενώ είχες κάποιο φίλο σε ένα υπόγειο ναι. στην Κυψέλη επάνω μαζί με ένα φίλο μου που δεν είναι στη ζωή τώρα ε, δεν είναι ο, ο Νικόλας mm -hmm. ε, νας άλλος ε, με ενισχυτές και θερμοκρασίες και αναμυστήρες ναι. και παρά λίγο να πάρουμε φωτιά και να είναι δυλιγμένο όλο το στούντιο με... με... Όχι μόνο αυγωθήκες και πριν την Αυγωθήκες έπρεπε να έχεις βάλει και αλαιομινό χαρτο ναι. για να μην σε πιάσει το Ραδιογω... ραδιογωνιόμετρο. ραδιογωνιόμετρο. Ναι. Ναι. Πόσο κράτησε αυτό. Ε, κράτησε ναι. πέντε χρόνια. Ναι. Ε, τώρα μου το περιγράφεις και μου έρχεται το, ο Κρίστιαν Σλέιτερ με το <laughs> Pump Up The Volume το έχουμε πει αυτό ναι, ναι. ότι έχουμε κάνει και παρουσίαση αφιέρωμα ναι, ναι. για, για αυτές τις ταινίες ναι, και ναι, τα έχουμε ναι. παίξει εδώ στο πριβέ οπότε από εκείνη την εποχή σου μπήκε το σαράκι του ραδιοφώνου ναι. Ναι. και μόλις πήραμε το πράσινο φως από την τεχνολογία mm -hmm. που είναι η εντερνετική είσαι ελεύθερο πια ναι. ε, Μίλησα με τον συγχωρεμένο τον Νίκο, τον Δρόσο. Mm -hmm. Και ήταν μέσα. Πώς λέγαν την εκπομπή ε, του, του Νικόλα, την εκπομπή. πώς τη λέγανε εδώ, Δεν είχε ένα όνομα. Ναι. Ε, ήταν με το όνομά του, κάτι. Όχι, όχι, όχι. Τέλο πάντων. Ναι, νομίζω είναι στο. στο είναι. page του. Ε, με τον Νικόλα επίση δουλέψαμε και στο ράδιο Α. Ναι. Ένα διάστημα 1,5-2 μισή-δύο χρόνια νομίζω. Οπότε ο πρώτο πυρήνα του κόνη ήταν οι δυο α πούμε, η, η πρωτη πρώτη... Έτσι ξεκίνησε η ιστορία ναι. αυτή. Ναι. Και μετά ο Νικόλα έφερε τον. Διονύση. Σολντένι. Ναι. Τον φοβερό και τρομερό Σολντένι. Ε, και κάποιου άλλου οι οποίοι δεν υπάρχουν μαζί μας ναι. Για του προσωπικού του λόγου ναι. δεν είναι αυτό. Κοίταξε να δει. Αν δεν αγαπά το ραδιόφωνο και το στούντιο, γενικά. Δεν θα ε, σε κρατήσει. Δεν θα σε κρατήσει, ούτε και εσύ θα το κρατήσει, ούτε αυτό θα σε κρατήσει, Να. και θα φύγει. Ε, Πώ ήταν η αίσθηση, έτσι, από τον Όμηρο που ήταν μικρό παιδάκι στις κουβέρτες που λέγαμε με το τρυπητό, ξαφνικά το 2000. 15, Ακριβώς. Να έχει το δικό σου ραδιόφωνο και να είσαι αυτό που στέλνει το υλικό που ταξιδεύουν οι ακροατέ. Mm. Πώ ήταν, ήταν η πρώτη φορά που αισθάθηκε ότι. Η πρώτη φορά δεν είμαι, ήταν. Είστε δεν... με στην άλλη πλευρά, α ναι, πούμε. Δεν ναι, δεν ήταν η πρώτη φορά. Αν αφαιρέσουμε το περατικό. Αν αφαιρέσουμε το περατικό ναι. που ήταν παιχνίδι ναι. περισσότερο, ε, υπήρχε και σοβαρό το Ραδιο Α. Οκ. Εκεί σου ένα παραγωγό α πούμε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Έπαιζα κάθε Παρασκευή βράδυ. Ναι. Τα... Ο ήχο τη οθόνη. Mm -hmm. Έβαζε soundtrack. Ναι. Να υποθέσω. Ναι. ναι. Μια και είπαμε soundtrack και μια και στενεύει ο χρόνο να ακούσουμε ένα φοβερό soundtrack. Αγαπημένο. Ναι. Τι είναι αυτό που θα ακούσουμε. Είναι από την ταινία. Ένα, ένα φοβερό κομμάτι του ένιω mm -hmm. Λέγεται Κοιμάει είναι από τον επαγγελματία Mondo, και να επισημάνω ναι. ότι στην κηδεία του πρόσφατα πριν ένα, δύο χρόνια αυτό παίζανε. Βαου, wow. mm. σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε και την Λιστεί. ώρα δηλαδή την ώρα που έμπαινε ε, στο... Ναι. Στο, στο χώμα. Αυτό, αυτό ναι. παίζανε κανονικά ναι. με όργανα. Φοβερό. Ναι. Ε, μας μένει λίγος χρόνος ακόμα, οπότε έχουμε μάλλον δύο-τρεις κουβέντες να πούμε ακόμα να, ναι, ναι, ναι. και ένα κομμάτι για να τελειώσει απόψη η απόψη εκπομπή. Πάμε όμως για την ώρα ενιωμορικών. Λοιπόν bon, εδώ πρέπει να διορθώσω, αυτή δεν είναι η original εκτέλεση. καλά μας έστειλε ο φίλος μας ο Γάλλος, να το τονίσουμε αυτό, μου το έστειλε εδώ ah, okay. στο facebook, yeah. ε, κοίτα να δεις φίλε Γάλλε, ε, η εκπομπή είναι του Κώστα, <laughs> δεν είναι δικά μου και έτσι τα κομμάτια τα έστειλα εγώ και ο Κώστας τα βρήκε και τα κατέβασε. Μπορεί να ήταν και από άλλη πηγή είναι αλήθεια Από άλλη ναι, πηγή είναι ναι, αυτή ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων η μελωδία είναι αυτή Δεν το συζητάμε Άλλωστε και στο breakfast έχουμε παίξει Πολλές φορές ε, Ναι, απλά αυτό ήθελα okay, να... Οκ, okay. οκ ναι. ε, Το έχω καταλάβει, δεν χρειάζεται να μου το στήλες με ακούμπα δικό μου το λάθος Δεν πειράζει ναι. Φοβερό κομμάτι. πάντως, είτε είναι η σωστή βερσιόν, είτε όχι, ε, η ουσία είναι και θα παραμείνει να είναι η μουσική. Λέγαμε εδώ με τον όμοιρο ε, off ε, μικροφόνου ότι ο δικό μα κινηματογραφικό συνθέτη, ο Μίμη Πλάσα, φτάνει τα 100 χρόνια. Παρακαλώ το δείχε σαν αυτό που λέμε να τα εκατοστήσει. Έτσι, έτσι το έκανε η κυριολεξία. <Κλήρ> ημερών. Ε, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος οπότε έχω έτσι δύο προβοκατόρικες ερωτήσεις αν έχεις μετανιώσει κάτι που έκανες ή που δεν έκανες όλα αυτά τα χρόνια από επιλογές, από δεν ξέρω ε, τολμήματα ή οτιδήποτε ή αν ε, μπορεί και να μην έχεις μετανιώσει και ότι ήθελες να το κάνεις ε, να το έκανες κοιτάσαι άνθρωπος που λέει δεν μετανιώσα να. ναι, δεν είναι, να. δεν υπάρχει αυτό το πράγμα γιατί εντάξει είσαι ευάλωτος και από τα γεγονότα και από το timing και από πολλά πράγματα Δεν είναι άλλο σκέφτεσαι, άλλο σου βγαίνει, δεν είναι <σκέφτεσαι> έτσι ε, Δεν έχω μετανιώσει σε αρκετά πράγματα, έχω μετανιώσει σε λιγότερα <σκέφτεσαι> Αυτό είναι ευχάριστο ε, το, το θέμα είναι ότι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου Να τα βρίσκεις με τον εαυτό σου για να μπορέσει να μοιράζεσαι τα πράγματα τα όμορφα με τους ε, ε, άλλους Άλλωστε και αυτό που κάνουμε εδώ, ε, μπορεί να είμαστε διαφορετικοί όλοι εδώ, αλλά μεσαιρώνει ένα πράγμα. Η αγάπη μας για τη μουσική, για το στούντιο, για αυτό που κάνουμε, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Έτσι. Ε, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου για να έρθει στην ναι, εκπομπή μου. Ναι, και... Εγώ νομίζω ότι τα ξέρει λίγο πολύ. Όχι. Όχι. Δεν, πέραν των παπουτσιών και του προγράμματο υποτροφιών, δεν ήξερα τίποτα άλλο από τα ναι, ενδιάμεσα. Ναι. Και χαίρομαι πολύ γιατί διαφωτίστηκα και ελπίζω να διαφωτίστηκαν και οι εκροατέ. Είναι οι οποίοι, να του ευχαριστήσω πάρα πολύ, mm -hmm. και του πρωινού και του δικού σου και του δικού μου που κάτσανε έτσι δύο ώρε και. Ακούσαν. Ακούσανε αυτό το, αυτή την εκπομπή για να πω κάτι ότι ο Κώστας είναι από τους, μπορεί να, είναι, να μην ήταν από τους κορμούς που χτίσανε το σταθμό αλλά όσες φορές ας πούμε προσπαθούμε έτσι να πούμε να λέμε κάτι ο Κώστας είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά είναι ο γνήσιος ένας γνήσιος συνάδελφος, που αγαπάει αυτό που κάνει και το υπηρετεί είναι μεγάλη υπόθεση Σε ευχαριστώ πολύ την και, αλήθεια είπα. Και θα αντιγυρίσω κι εγώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε εσένα, που είσαι το διαμάντι του Κόνι. Οπότε αυτό μου δίνει Πάσα. Ε, για να, να κάνεις να, και ο <laughs> Για να σας αφήσω με από τα πιο έτσι, καλά, γλυκά αγώστα. τραγούδια από τις ταινίες James Bond και να τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Εμείς μέχρι... θα τα πούμε στις 8 το πρωί. Μέχρι τότε, μέχρι την άλλη Δευτέρα δηλαδή, μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα. Καλό βράδυ. Γεια σας. that one. Forever.